Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι και καλή μα εβδομάδα και καλό μήνα, μια και δεν είμαστε εδώ το Σάββατο για να ευχηθούμε. Λοιπόν, Δεκέμβριος 2012, μην το ξεχνάτε, το τι θυμόμαστε αυτέ τι ημερομηνίε και αυτέ τι μέρε, αυτό το μήνα και όλα όσα πρόκειται να γίνουν, εδώ, στον ΑΡΤΕΦΕΜ, στου 90,6, εκπομπή ΑΕ. Δημήτρη Καζάκη και Γεωργία Μπάστα, όπω πάντα στα μικρόφωνα, από Δευτέρα ω Παρασκευή, από τη μείωση τη 2.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και αυτή την εβδομάδα και πολλά να σχολιάσουμε. ένα κάνει τα, ε, τα νέα, τα γεγονότα, ε, αλλά και άνθρωποι ε, ανοίγουν μπροστά μας και αποκαλύπτονται με αυτές τις ανεκδίγητες δηλώσεις κάποιων και όχι μόνο τις δηλώσεις, αλλά και γενικότερα την εν γέννη συμπεριφορά τους και στάση τους πλέον, όπου νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από την οποιαδήποτε έλλειψη ντροπή, δηλαδή... Όλε αυτέ οι περσόνες, οι κομματικέ που οδήγησαν αυτή τη χώρα εδώ, που την έχουν οδηγήσει, ε, απορούμερικέ φορέ, δεν αισθάνονται καθόλου τροπή, δεν έχουν τσίπα, φιλότιμο, να κλειστούν στα σπίτια του και να μην ξαναμιλήσουν ποτέ, να μπουν εκεί μέσα, ξέρει, σε ένα αυτοτιμωρία. Αφού οδήγησαν τη χώρα σε καταστροφή, δεν μπορεί να εμφανίζει εκεί ο σωτήρας πια και ότι θα καθαρίσει ε, όλη τη βρωμιά, εσύ που έσπηρε αυτή τη βρωμιά. Τι γίνεται αυτό. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα ζητήματά μας, να πάμε να δούμε τι έχουμε για σας αυτή την εβδομάδα. Ε, να πω ότι επικοινωνείτε πάντα μαζί μας στο 54344. 44 και κενό και το μήνυμά σα και προστολή στο 54344 ή μισό του email της εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι, ε, gmail.com. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε η δύναμή μας, ε, εσείς μας κρατάτε στα RGNA, εσείς ε, μας επαναφέρατε, εσείς μας στηρίζετε και ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, ε, για το γεγονός ότι ε, είστε η χορηγή μας, η μοναδική χορηγή μας. Για όποιο λοιπόν θέλει να στηρίξει αυτή την εκπομπή, στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή μπορεί να βρει τους δύο απλούς τρόπους είτε μέσω καταβολής στην Εθνική Τράπεζα, στο συγκεκριμένο λογαριασμό που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εκπομπής ή μέσω ηλεκτρονικής καταβολής. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε αυτή την εβδομάδα για σας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ένα βιβλίο το, για το οποίο αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα καλεσμένο, αν θυμάστε, τον Άγγελο από τη Μύκονο, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το βιβλίο καθώς το έχει γράψει ένας γνωστός του ο οποίος είναι και αυτός από τη Μύκονο τελικά εμείς βαλθήκαμε στην εκπομπή να δείξουμε ότι η Μύκονος έχει πολύ πιο σπουδαία πράγματα από αυτά που μας δίνουν οι lifestyle εκπομπές Λοιπόν, το συμβόλαιο της Ποταγής Αναστάσιος Συριανό ο συγγραφέας με τον οποίο έχουμε τη χαρά σήμερα να συνομιλήσουμε και θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Εγώ να διαβάσω λίγο για να καταλάβετε περί τίνο πρόκειται για όσου δεν το είχαν ακούσει. Το συμβόλαιο τη υποταγή είναι ο όρο που περιγράφει την κατάσταση στην οποία εκπίπτει ένα σύνταγμα όταν αντί να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία και την ελευθερία μια κοινωνία επιβάλλει την υποταγή τη και την υποδούλωσή τη. Τέτοιο είναι το σύνταγμα του ελληνικού κράτου σήμερα. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η ίδια η κοινωνία να αλλάξει το Σύνταγμα και όχι τα κομματικά διευθυντήρια ώστε να το μετατρέψουμε από συμβόλαιο υποταγής που είναι σήμερα σε συμβόλαιο ελευθερία τη κοινωνία μα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό ο συγγραφέα αποκαλύπτει τους τρόπου με του οποίου το Σύνταγμα επιβάλλει την υποταγή τη κοινωνία μα σε εγχώριους και εξωτερικού εξουσιαστικού μηχανισμού και τέλο προτείνει το τρόπο ανάκτηση ελευθερία μα μέσα από ένα νέο Σύνταγμα όπου οι πολίτε και η κοινωνία θα γίνουν αυτό που εξ αρχής προορίζονταν να είναι κυρίαρχοι της πολιτείας τους και όχι υπόδουλοι της. Είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, ότι ο συγγραφέας είναι ένα νέο παιδί και πρέπει πάντα να είμαστε ανοιχτοί στις νεότερες γενιές, ε, διότι αυτοί έχουν εντοπίσει τα λάθη, τα τραγικά λάθη ε, αυτού που ζούμε σήμερα. Εμείς έχουμε οδηγήσει εδώ, έτσι, οι δικές μας οι γενιές, έχουν οδηγήσει τη χώρα μας και όχι μόνο σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω ότι πιο νηφάλιοι και πιο σωστή για να βγάλουν τη χώρα από αυτή τη θέση είναι οι γενιές που έρχονται. Και άρα σε αυτές πρέπει να έχουμε μάτια και αυτά αυτιά ανοιχτά και να τις βοηθήσουμε. Λοιπόν, πέντε βιβλία, πέντε η τυχερή, το συμβόλιο της υποταγής, την Παρασκευή η κλήρωση κλασικά, για να συμμετάσχετε στον ε, διαγωνισμό, στην κλήρωση, ε, γράφετε επαμ, ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας και αποστολήσετε το 54344. Από τώρα έως και την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μπορείτε να αποστείλετε το μήνυμά σας, ε, προκειμένου να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, αυτά με τα διαδικαστικά, να πάμε... Όχι διαδικαστικά, αυτό είναι της ουσία σα, Το δώρο που έχει εκπομπή για εσά αυτή την εβδομάδα από τα καλά νέα. Είναι το καλό νέο... Ευχάριστο νέο της ημέρας. Θα πάμε σε αυτά που συμβαίνουν. Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, όλα να είναι καλά. Ε. Όλα να είναι καλά, τέλο πάντων. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά ε, το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ναι, τι ήταν. Ε, επί τη ουσία δεν ξέρω όμω αν ήταν κάτι. Αυτό είναι. Θέλω να πω ότι όση ώρα μιλάω εδώ του φέρνουν κάποια περίεργα αυτά τα τσεπάκια. Αυτο... Ξέρει, μου θυμίζει τον κύριο Παπα-Κωνσταντίνο, τα στα φλασάκια. Λίστα, Λίστα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω κάτι φλασάκια πηγαίνουν, έρχονται. Λοιπόν Εγώ δεν γνωρίζω είναι Λίστες είναι. Λίστε είναι και αυτέ. Λοιπόν, είχαμε πολλά, αλλά ουσία θέλω να πω, είχαμε συνδιασκέψει, κόμματα λύτε. νέα γίνονται ο κ. Λοβέρδος έφτιαξε νέα κίνηση πολιτική κίνηση δεν υπάρχουν πλέον νέα κόμματα όλοι κάνουν πολιτικές κίνησεις κάνει και μια κίνηση περνάει από εδώ κάνει μια κίνηση mm -hmm. λοιπόν αυτός έχει το μυστικό πως θα βγάλει τη χώρα το κατάει καλά φιλάγι από την κρίση λοιπόν ο κ. Βενιζέλο θυμήθηκε τη Χρυσή Αυγή τι έκανε τη Χρυσή Αυγή παρουσιάζει την πρότασή του τώρα ο κύριο Χρυσή γιατί... <laughs> <laughs> πώ πως θα γίνει πιο δυνατή η Χρυσή Αυγή ναι. θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι όσοι είστε πιστοί στο ραντεβού μας έχετε ακούσει αρκετές φορές κάποια πράγματα που έχουμε πει για τη Χρυσή Αυγή ε, Κυρίω ο Δημήτρη. Ε, καμιά φορά μπορεί κάποιοι από εσά να λέτε Αχ, είστε υπερβολικοί, μην τα λέτε αυτά, βρε παιδί μου, χωρί στοιχεία. Πολλέ φορέ έχουμε αναφερθεί στι περίεργε δουλειέ του κυρίου Μιχαλολιάκου, στο βρώμικο παρελθόν του, έτσι, στο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, στο ότι δεν είναι καν, ε, δεν πιστεύουν, ε, δεν είναι χριστιανοί, δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι παγανιστέ, λατρεύουν το διάβολο, είναι σε τέτοιε διαδικασίε. Λοιπόν. Όσοι από, από εσά θεωρείτε ότι εμεί είμαστε υπερβολικοί, να πάρετε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο κ. Βαξεβάνη στο Hot Dog, που κυκλοφόρησε, ναι. που έχει όλα τα στοιχεία, να δούμε ο κ. Μιχαλολιάκου που το διαψεύσει, που έχει όλα τα στοιχεία, ναι. όλα τα στοιχεία, έχει ένα σημαντικό μέρο στοιχείων, έτσι, και για τι δουλειέ του κ. Μιχαλολιάκου με τα ροζ, πε ε, τα αυτά τα ξενοδοχεία της ημιδιαμονής. Παρός ο κ. Βενιζέλος οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ξέρει τι. πολλά η δεξιά καθότι δύο από τους, βουλε, από τους βουλευτές της ναι. ε, ήταν στην προσωπική του Βουρά για χρόνια. Ναι, το αναφέρει εδώ, δεν αναφέρει το συγκεκριμένο, αναφέρει λοιπόν μέσα Κώστος Βαξιβάνη, γι' αυτό λέω δηλαδή... Καμιά φορά μπορεί να λένε ότι είστε υπερβολικοί βρεπαιδί μου. Πάρτε λοιπόν έναν άλλο δημοσιογράφο που έχει κάνει μια έρευνα, τα έχει δημοσιεύσει με στοιχεία, να δούμε το διαψεύσει. Ότι για πολλά χρόνια ε, σήμερα είναι οι βουλευτέ και όχι μόνο στελέχη, ναι, γενικότερα τη ναι, ναι, ναι. Εσύζευγη, ήταν οι σωματοφύλακε ε, ε, βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία ναι, και εγώ, του Πασόκ. Ναι, ναι. Και ότι τα έχει πολύ καλά και με τα δύο κόμματα ναι, ναι. και με την εξουσία. Εξού και τα λεφτά. Και εξού και τα λεφτά τα οποία δεν δικαιολογήθηκαν ποτέ. Για το πώ ξεκίνησε αυτό το κόμμα. Έγινε μια εκδόση. τώρα. Έτσι, και γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν, υπάρξει, δεν υπάρχει κάποια διαφάνεια. Να πάρα, έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία να τα δείτε Και να δείτε και σε αυτούς που λέμε τους ανθρώπους Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Επειδή σα το παίζει ο κύριος Μιχαλολιάκος και η Χρυσή Αυγή Ότι είναι οι πατριώτες που υπερασπίζονται το έθνο στη θρησκεία κτλ Να πάτε να διαβάσετε μόνο τα ποίηματα Μερικά από τα ποίηματα που έχει γράψει Ναι αρκεί βεβαίως Βέβαιως να πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει κουβέντα Δε λες κουβέντα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το κουμέντα, ναι. Λοιπόν, ε, έχει μπει το σύνδεμα της Ομοσπονδίας, δηλαδή της κατάργησης του ελληνικού κρατικού μορφώματος και mm. την καταγκατάστασή του ή την αφομοιώσή του από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Κουβέντα. Έχει συγκωθεί ολόκληρη η Ευρώπη. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ε À, έκανε δήλωση ότι αποτελεί την πρώτη απειλή για την ασφάλεια της Αλβετίας στρατιωτική και πολιτική ασφάλεια της Αλβετίας mm -hmm. η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της γιατί εκτιμά το Γενικό Επιτελείο εκτιμά ότι το εθνικό ζήτημα θα μπει ορμητικά στο πολιτικό προσκήνιο και θα ξεσπάσουν πόλεμοι mm -hmm. οπότε ε, θεωρούν ότι στο επόμενο διάστημα θα απειληθεί έντονα η ασφάλεια τη Ελβετίας από τη μετεξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη Ομοσπονδία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλέ συζήτησει αυτή τη στιγμή, έχουν προκύψει πάρα πολλέ συζήτησει. Ο κύριο Σόιμπλε έκανε τη δήλωση εμεί δεν ήμασταν ποτέ εθνικά κυρίαρχοι από το 45 και μετά. Κοιτάξτε που φτάξαμε, γιατί θα πρέπει να είναι εθνικά κυρίαρχα τα, τα κράτη, νέοι ναι, υπόλοιποι, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα βεβαίω φτιάχνουμε κόμματα, κινήσεις και ιστορίες και, και λέμε πολύ λογία άνευ προηγουμένου ναι. Ναι. καθότι εμεί είμαστε αριστεροί και οι δεξιοί και δεν είμαστε φυσικά ε, καμιά αίσθηση τι σημαίνει υπερασπίζομαι αυτή τη χώρα mm -hmm. σε διαδικασία διάλυσης και, και ε, διάλυση που έχει και τώρα καταλαβαίνω και το μυστικό που κρύβαν οι Ευρωπαίοι όταν επιλέξαν ω την Ελλάδα δεν είναι Ποντάρανε μόνο στο δοσυλλογικό πολιτικό προσωπικό mm -hmm. που υπήρχε εκεί που το ξέρουμε για χρόνια, yeah, yeah. αλλά και στο δοσυλλογισμό τη αριστερά. Διότι πώ να το κάνουμε. Χθε συναντηθήκαμε, συναντηθήκαμε με μια πολιτική δύναμη, η οποία προχώρησε από την Ιταλία, είναι μια αναρχόμενη πολιτική δύναμη, yeah. που έχει ανάλογα με τα δικά μα προτάγματα, προτάγματα ναι, και ε, θα, την, θα την ξέρει ο περισσότερο κόσμο από το ίντερνετ την πρόεδρο, α, την κυρία Μπερνίνη, η οποία α, μάλιστα χαρακτηριστήκε και ο θηλυκός καζάκης, κάποιοι το βγάλανε στο βίντεο, το, στο YouTube, μια τοποθέτησή του, ναι. που είναι λίγο, λίγος πολύ αυτά που λέμε εμείς. Και που λειτουργούν τελείως α, περίεργα, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προσυνενοημένο, λίγος πολύ σαν το επάμβλητο, πώ οργανώνεται από τα κάτω, όλα αυτά τα πράγματα. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι α, και επειδή πρόκειται από τα κινήματα, να το πούμε έτσι, από τα κινήματα τη κοινωνία, τα κοινωνικά κινήματα, ε, ο συναγωνιστή που ήταν μαζί, που από το αδελφό κόμμα του Κουκουέ, γερουσιαστή ο ίδιο, κομμουνιστή δηλαδή, mm -hmm. γερουσιαστή, και από το αδελφό κόμμα του Κουκουέ, όχι από το Πιτσί, το παλιό κομμουνιστικό κόμμα, αλλά την Ένωση Κομμουνιστών. Λοιπόν, αυτό που αναγνωρίζει ο αδελφό μου η κ. Παπαρία. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί πέρα βρίσκονταν η νέα αριστερά, όπως συγκροτείται, μαζί με τη νέα δεξιά, όπως κροτείται, τη λαϊκή και τη λαϊκή, αυτό, με αυτό το πράγμα που λέγαμε εδώ πέρα, που αναγεννιέται στη βάση του, του πατριωτικού καθήκοντος που έχουν εκεί και μάλιστα οι συνενώσεις με τα πάρα πολλά κινήματα που υπάρχουν στην Ιταλία από την άποψη των, των κοινωνικών κινημάτων, γίνεται στη βάση δύο βασικών αρχών της εθνικής κυριαρχίας και της νομισματικής κυριαρχίας. Εδώ τις και τα πεις, θα σε λένε τουλάχιστον Χρυσαυγίδη. Λοιπόν, γι' αυτό τους λέω δοσίλογους και να, τα, να ξεμπερδέψουμε αυτούς. Ναι. Εντάξει, μάλιστα μας λέγανε οι Ιταλοί, μας λέγανε ότι είναι εντυπωσιακό να κοιτάμε, α πούμε, και να μην βλέπουμε ελληνικές σημαίες στα ελληνικά κινήματα όπου όταν εμείς πούμε τιμούμε την Ιταλική σημαία και όλα τα κινήματα τιμούν την Ιταλική σημαία σαν στοιχείο ενότητας του λαού της Ιταλίας ειδικά τώρα που πάνε να μα διαλύσουν και και μιλάμε για την Ιταλία, την έβδομη οικονομία στον κόσμο έτσι, <laughs> δεν ναι, μιλάμε ναι, παρά... δε, δε, τώρα δεν δε είναι μια χώρα το καραμπατήρι λοιπόν, αυτό το πράγμα και να γελάνε και να σιγόμενοι όπως του εξηγούσαμε ε, το πώς το λένε, την απίστευτη πνευματική αποτελμάτωση που έχει πέσει σε αυτό που αποκαλούμε αριστερά σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη δεξιά, γιατί αν δεν είχες με αριστερά δοση λογική στην ηγεσία της, δεν θα μπορούσες να έχεις μια τόσο δοση δεξιά, δεν Δε γίνεται διαφορετικά. Το ένα δεν μπορεί να, να, δεν μπορεί να, να χωρίς το άλλο. Είναι, είναι αυτό που λέμε, ήρθε και ο κούμπο σε όλο μαζί. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, είναι σαν, σαν πας, Γι' αυτό και ενώ στις 29 του Νοέμβρη, το ξαναλέμε, ο κύριος Μπαρόζο έβγαλε το σχέδιο, σχέδιο ομοσπονδιοποίησης της... Με ποιον τρόπο δηλαδή θα γίνει ομοσπονδίας, δεν το συζητάει κανένα στην Ελλάδα. Έχει γίνει χαμό στην Ευρώπη. Mm -hmm. Έχουν γίνει πολιτικά κόμματα, κινήσεις κινήσει, διεξάγεται μια πολύ έντονη συζήτηση. Mm -hmm. Ακόμη και μέσα στην ίδια τη Ελβετία, όπως είπα προηγουμένω, για το ζήτημα τη εθνική κυριαρχία, ότι είναι απαράδεκτο η της εθνικής κυριαρχίας α πούμε, που στην Ελβετία με τα καντόνια. Ναι, mm ναι, -hmm. ναι. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, και εδώ τίποτα. Απολύτω τίποτα. Δηλαδή, εκτό όμά και την κοινωνία, που το συζητάει. Κατά πληροφορίε κάποιο α πούμε, πούμε όπω ήμουν να χθε στην εκδήλωση που είχαμε στο πέραμα και που μιλήσα ναι. και του εξήγησα, τη γίνεται παλάβω σε κόσμο, δηλαδή το ήθετα μπλά. Δηλαδή, Αυτό για να το συζητήσει, Δημήτρη, πρέπει και να έχει και γνώση οφείλουμε. Θέλω να πω ότι άμεσα, ίσω και αύριο αν μπορείτε, να μιλήσουμε γιατί περνάει μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στήριξη κάποια πράγματα. Δηλαδή για αυτό το θέμα έχει στηθεί. Χάνουν την κυριαρχία του, την εθνική του κυριαρχία τα κράτη. Ε, έτσι, και πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Πώ έχει στηθεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη. Ποιο είναι το δίκαιο που το διέπει. Ποιε είναι οι υποχρεώσει των χωρών που μπαίνουν μέσα σε αυτό. Γιατί μόνο υποχρεώσει έχουν. Και τι τι προβλέπει όλο αυτό το σχέδιο. Αυτό, επειδή το λένε, περνάνε από τα κανάλια κάποιοι, επειδή έχει το πολύ ωραίο αυτό ονομασία μηχανισμό στήριξη και ακούσει κάποιου δημοσιογράφου ή άλλου συναδέλφου σου ή κτλ. οι οποίοι λένε παιδημο, είμαστε, θα είμαστε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξη ότι κάποιο θα μα στηρίζει αλλά δεν μιλάνε για το τι ακριβώ θα απολέσει όταν μπει μέσα σε αυτό η και κυρία δηλαδή, δηλαδή. Δηλαδή, σε μια τελευταία συνέντευξή τη είπε ότι έχετε δεν έχετε μέχρι το 13 δεν, για να έχετε κράτο βεβαίω mm. αυτό θεωρεί θετικό δυστυχώ Uh, η επωνίτικη εφηδεία τη και νεότητά τη δεν έχει αφήσει το τίποτα. Θα μου πει ότι έχει αφήσει στο μπακούλια ακόμη χειρότερο, τρει χειρότερο. Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων τότε πέθαινε ο κόσμο και έδινε το αίμα του για την εθνική απελευθέρωση, την εθνική κυριαρχία και ανεξατεσία. Σήμερα δίνει το αίμα του για ένα μερίδιο στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουμε εξελιχθεί ω αριστερά, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Έχουμε εξελιχθεί. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που πρέπει να ξεπεράσουμε όλα αυτά. Και να του να... πετάξουμε στο καλάθι των Ευτό, αχρήστων δε... το ταχύτερο άντρος, δυνατό. Δε... Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυνατότητα, δυνατότητα συνεργασία <συμ> με ανθρώπους <συμ> οι οποίοι <συμ> δεν έχουν αντίληψη το τι σημαίνει με την πατρίδα μου. Όχι, οι οποίοι συνεχίζουν που να Που σημαίνει λαό έτσι, δεν είναι. Συνεχίζουν και παίζουν το επίπεδο. Καταστροφή στο ελληνικού λαού. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Είχαν νομίζω το νέο κόμμα του κ. Mm -hmm. Γιατί έτσι το κόμμα του Τσίπρα θα το λέμε τώρα, διότι από ό,τι διαπίστωσα, αυτό το κόμμα δεν έχει ούτε καν στοιχειώδης δημοκρατικές διαδικασίες. Στοιχειώδης. Γιατί Είναι αυτό. χειρότερο από το Πασόκ της δεκάτης του 80. Χειρότερο. Καταρχήν Βιότι... ήταν όλο το Πασόκ εκεί τη δεκαετίας του 1980. Το Σαββατοκύριακο είχε μετακομίσει όλο αυτό το Όχι μόνο, το αλλά και το Παρά Πασόκ, όπω λέμε, παρακράτο. <στά> ναι, και το Παρά Πασόκ ήταν. Και ειδόντας. για να μην παρεξηγόμαστε για μια φορά στο όλο, <στά> <στά> δεν μιλάμε όχι απλώ ψηφοφόρου. Ο ψηφοφόρο, <στά> ο πολίτη, έχει δικαίωμα. Αλλήμον. <στά> <στά> <στά> από τη στιγμή που γεννιέται, μέχρι στιγμή που θα πεθάνει, πρέπει να ψηφίζει ένα κόμμα. Έχει δικαίωμα. Βεβαίω, αλλά αυτό Δεν να το δούμε. Δεν μιλάω για το Λαμογιστάν. Καθίστε μισό λεπτό. Το Λαμογιστάν Μιλάμε για τους ανθρώπους, για στελέχη του Πασόκ, ναι. που ήταν σε διάφορες θέσεις, που ήταν στο συνδικαλισμό. Για τους, που χα... ε, για ε, τους μετακομιστές τί, των ναι. Πάμπερς που το 89. Πράβο, που Όλοι αυτοί πλαδινές, που φέραν τις μεγάλες σκούτες, σκούτες με. ξέρετε, γιατί είχε ακράτια ο Ανδρέας και τον Πασόκ. Τότε είχε ακράτια και, λοιπόν. και του πλέγαν yeah. πολλά Πάμπερς εκεί περακούντας ολόκληρες. Yeah. Αυτοί λοιπόν ήταν yeah. στο συνέδριο και όχι μόνο ήταν στο συνέδριο yeah. αλλά ήταν yeah. αριστίνδιν, <laughs> τα θυμάμαι <laughs> εγώ από τον ενιό αστασμό, <laughs> όποτε ήταν θέμα δημοκρατίας, ότι υπήρχε yeah. θέμα δημοκρατίας τρομακτικό έλλειμμα δημοκρατίας, τυπικής δημοκρατίας, όχι ουσιαστική ουσιαστικής, δεν πήγε ποτέ. Mm -hmm. Μας λέγανε αριστίνδιν, ο άλλος έμπαινε ας πούμε γιατί λέει ε, εξέφραζε τους πασικογενείς. Yeah. Οπότε δεν το προτιμούσε κανεί, δεν το γούσταρε κανεί, ε, αλλά αυτό ήταν στη γεσία. Ε, Τι ωραία ρε, που τα κάναμε ρε. Ε, και τώρα βεβαίω ακόμη τρει φορέ χειρότερα, καθότι ο πρόεδρο γνωρίζει, το επιτελείο το γνωρίζει, οπότε όποιο έχει διαφωνία ή θα πρέπει να κάνει φούσκε με την, ε, αυτό ότι μπορεί τέλο πάντων ναι, να, ναι, να κάνει ή τέλο πάντων ναι. να πάει να προπίδειξει πειδεί, λίγο πιο κάτω από εκεί που συνεδριάζει να είναι το υποκυμαία. Μπουν θάλασσα, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό το λένε αριστερό, δημοκρατικό και πολιτικό κόμμα. Ναι. Ούτε στις χειρότερες εποχές... Το ποιο, το πριο, Το πιο, πιο άγριο στα ελληνισμούς... ...μέσως του δεν υπήρχε τέτοια κατάσταση. Η, η, η πρώτη κίνηση που κάνει για να κατακτήσει την εξουσία είναι να κατακτήσει τις συνιστώσεις του. Ναι. Όχι να καταπιεί οποιαδήποτε διαδικασία απειλήσει την ηγεσία. Αυτό, ε, αυτό. αυτό είναι. Ναι. Αυτό και που διαφήμιζε ως άλλα... δημοκρατία και ελευθερία ότι είχε και από τη διαφορετικότητά του... Ωραία! όσο στο λάθο λέω. Αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που κάνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί όπως η Νέα Δημοκρατία και το πασό Αυτές οι διαδικασίες ναι. έχει. Λοιπόν και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί υποτίθεται ότι θα μας φέρουν τη δημοκρατία. Ζήτω που καίκαμε. Λοιπόν. Δεν μιλάμε τώρα για Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα φτάνει ψηλά yeah. γράμμα, δεν θα μιλάνε yeah. με αυτό. Το τζις το κόμμα ξεζίτανε, yeah. κυκλοφορούσε συνέχεια ο κ. Παπαδημούλης, ο κ. Κουρλέτης και μια κουστοδία εθισμένων στα ευρωπαϊκά κονδύλια, για να πω τίποτα χειρότερο. Yeah. Λοιπόν, οι οποίοι κυκλοφορούσαν με κόκκινες πυριγές ε, από κοκκινες μικρές ο άμα τσακούπης το χείλη και για το έτσι, Και όποιος τολμούσε και έλεγε ναι. Μα δεν υπάρχει και το θέμα του ευρώ. Τρέχανε μέσα, παπ, μου το κόκκινο, Τελείωσε. Πάθανε, πώς το λένε, πρεζόταν το χείλη. Πού να μιλήσω άλλο. Άλλο πιπέρι στο στόμα μου, λέγε μένει ναι. μου, μικρή. Καλά, δεν πιπέρια. το έκανε. Στην αδερφή μου που ήταν ευθύρος στο μικρό. Μικρό. Πιπέρι, εννοούσε την πιπέρι. Είναι μια μικρή λέγει. κόκκινη πιπέριτσα, η ναι. οποία σου, κάνει, σου πρίζει το στόμα και δεν, μπορείς, ναι. δεν μπορεί να να ο, δεν μπορούσε καν να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο άκρο δημοκρατικά ναι. λειτουργήσε η περίφημη συνδιάσκεψη λοιπόν που μας θύμισε εκπληκτικά το Πασόκ όχι της δεκαετίας του 80 στο 1918 δεν δημοκρατικές <laughs> διαδικασίες <laughs> Ά, βεβαίως ο Πρόεδρος ήταν όργανο <laughs> από ναι, μόνο ναι. του όπως ναι. έλεγε τότε ο κ. Yeah. Παπατρίου είμαι όργανο από μόνος μου ναι. το ότι όργανο ήταν αυτό δεν ξέρω ναι. το ψάχνουμε ακόμη ε, κυρίως οι ιατροδικαστές ε, αλλά Τώρα πλέον, ε, το, το, το κόμμα που θέξει ο κύριος Τσίπρας, γιατί είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν, δεν υπάρχει προσγιορισμός, ναι. ε, είναι το Πασόκ του Σιμίτη. Πλήρως ταυτισμένος με τη λόγη του Σιμίτη. Όποτε υπήρχε διαφωνία, έβγαινε κάποιος και έλεγε αυτό που έλεγε ο Σιμίτης τότε στο περίφημο συνέδριο που τον εξέλιξε Προέδρο και Πρωθυπουργό. Τι θέλετε δηλαδή... Να χάσουμε τη δύναμη που έχουμε όποιος τολμούσε και και να yeah. «Ρε παιδιά που πάμε, τι είναι αυτά που λέμε, τι είναι δυνατό να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους» Και έγινε λοιπόν και αυτό που εννοούσε, είναι τα λεφτάκια, τα μπικικίνια. Α, ε, αυτό είναι. Για, πολύ για τα λεφτά τα κάνεις όλα, αυτό το άσμα, το λαϊκό, λοιπόν, λοιπόν έτσι. Μπράβο και σανότερα. και, Α, και να, βγάλω, να βγάλω μια κακία, με επιτρέπετε. Επειδή κάποια, κάποιοι τύποι είχαν έρθει στις αρχές yeah. μέσα στο ΕΠΑΜ για να μας μάθουν τι σημαίνει άμεση δημοκρατία mm -hmm. και τώρα αυτοί αφού δεν κατόρθωσαν να διαλύσουν το ΕΠΑΜ μετά ξαναγύρισαν στην κοίτη τους δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ τι λένε για την άμεση δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ Άλα, άραγες λέω ξέρω όταν, να μια κακία και όταν εγώ, είσαι εγώ. κοντά στην εξουσία γιατί μας πρίξανε, μας, πρίξανε μα, μα, μας κάνανε το. Τα... Τα ούμπαλα, πώς, ναι. τούμπανα, έτσι, ναι. με την άμεση δημοκρατία και τα σταλινικά κατάλοιπα που είχαμε εμείς, ας πούμε, μέσα στο ΕΠΑΜ. Τώρα, που εκεί δεν είναι το θέμα της άμεσης δημοκρατίας, δεν υπάρχει δημοκρατία τέρμα, ο κοινοβουλευτισμός, ο υπάρχων, είναι πιο προωθημένο από ότι το ισοκομματικό καθεστώς του, στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, εκτός από να είναι πράκτορες, και να παίζουν το ρόλο του εισοδήματο και να κάνουν εισοδισμό για να μην διαλυ... να διαλύσουν οτιδήποτε απειλεί τον κομματικό μηχανισμό και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω του. Τι άλλο ακριβώ εκπροσωπούσαν. Μα παίξανε για την άμεση δημοκρατία. Είναι οι ίδιοι που λειτουργούσαν μέσα στι πλατείε και διαλύσαν τι πλατείε. Κοίταξε, ο χρόνο πάντα αποδεικνύει την αλήθεια, έτσι. Κάπω έτσι δεν το έχει πει. Είναι το εντυπωσιακό. Οι Εντυπω... θέσει βεβαίω είναι Ωραία. άκρο Είναι οι θέσει ημίτη. Τίποτα δηλαδή. Απολύτω τίποτα, είναι λογικέ συμμετοί, πάτε το βιβλίο του να δείτε. Λε και του κάνε αντιγραφή. Οι άνθρωποι του οποίου είναι παντού. Σας παρακαλώ, το... είναι δυνατόν. Διότι... Ε, ε, ε, ακόμα νομίζω. Ο κ. Κολάου έβγαλε ότι αυτό ο καθηγητή που οικονομο... οικονομολόγο, τι είναι, που είναι στο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, αυτό που εισηγήθηκε είναι του κυρίου Στουρνάρα, ε, σύμβουλο, ε, ο οποίο είχε διατελέσει που Πρωθυπουργία στέλεχος και αυτός λοιπόν αυτός εισηγήθηκε ναι. το να κοπούν στο λόγο γιατί έχει προσωπικό ενδιαφέρον ναι. οι φοροαπαλλαγές τους ε, λοιπόν, και αυτός ε, στο βιογραφικό του έχει οι σπουδές του, τα μεταπτυχιακά του όλα αυτά τα σχετικά τα μάστερ το έχουν να κάνουν με τη φτώχεια, φτώχεια με την αναδιανομή του πλούτου και όλα αυτά και... Αυτό ήταν σύμβουλο αυτός λοιπόν ήταν σύμβουλος τους ε, Σιμίτη ναι. ήταν ένας από αυτούς που μαζί με το Δραγασάκι μας φέραν την ιδέα περί ελάχιστο εγκαιημένο εισόδηματος mm. στα 2000 το καταθέσανε και σε νόμο το 2004 ευτυχώς δεν πέρασε mm -hmm. τότε και, τώρα, και μας έρχεται τώρα γιατί έχει ψηφιστεί με το πολυνομόσχέδιο mm -hmm. το ελάχιστο εγκαιημένο εισόδημα mm. τι είναι το ελάχιστο εγκαιημένο εισόδημα είναι πολύ απλό κρατική φιλανθρωπία αντικαθιστούμε τα κοινωνικά δικαιώματα και τι εγγυήσει του με την κυβερνητική φιλανθρωπία. Ναι. Αυτό ο τύπο λοιπόν έτσι, ήταν και σύμβουλο του τότε συνασπισμού, του κυρίου mm -hmm. Δραξέξη συγκεκριμένα, για την πρόταση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για να καταλάβουμε ότι τα, πώς να το πούμε, τις, οι, οι, οι υπόγειες σχέσει και οι διαδρομέ ναι. είναι απίστευτε. Ναι, mm. Και το πόσο, βέβαια, ξέρετε, ο κοινό παρανόμαση ποιο είναι. Ο κοινός παρανομαστής είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε ποιο βαθμό είναι εξαρτημένοι όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι mm -hmm. η οποία είναι και, μια... και εξ από την Αμερικανική πρεσβεία. Έτσι. Είναι μια και, βε... και βεβαίως από τα ευρωπαϊκά κονδύλια mm -hmm. από όπου βεβαίως βιοπορίζονται όλοι αυτοί. Βιοπορίζονται βεβαίως με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ο λαός. Τι θα πω αύριο. Ναι, καλά βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ευχαριστώ το φίλο που μας έστειλε ένα κομμάτι αποκαλυπτικό, εγώ το είχα ξεχάσει, που επειδή ανέφερα ξεκινώντας ότι ο κύριος Βενιζέλου σήμερα θα δώσει την πρότασή του για τη Χρυσή Αυγή, δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου στο πρώτο θέμα GR, και στον συνάδελφο το Γιάννη τον Αντίπα. Το ρωτάει λοιπόν ο συνάδελφο. Πρόβλημα εθνικού διχασμού υπάρχει κύριε πρόεδρε στον κύριο Βενιζέλο. Βενιζέλο υπάρχει, είναι προφανέ. Εδώ αναπτύχθηκε τι προηγούμενε εβδομάδε ένα φαινόμενο διάχυτη βία στην κοινωνία. Ένταση. Κινδυνεύει η Ελλάδα, το ρωτάει ο δημοσιογράφο. Κινδυνεύει η Ελλάδα τον εαυτό τη, απαντάει ο Βενιζέλο. Από τη χρυσή αυγή, του λέει ο δημοσιογράφο. Ευάγγελο Βενιζέλο. Ποια χρυσή αυγή. Τη βία, την πολιτική. Την ένταση, τον προπυλακισμό, τις αντισυγκεντρώσει δεν τα έφερε στην πολιτική ζωή ο κ. Μιχαλολιάκο ούτε ο κ. Κασιδιάρης Τον έχουν φέρει από τα αριστερά μια συγκεκριμένη ριζοσπαστική λαϊκιστική αντίληψη. Τα σχόλια δικά σα ευχαριστούμε πολύ για τα αντανακλαστικά ακροατό. Τα... ακροατών. Και να πάρουμε υπόψη μα βεβαίω ότι εντάξει παιδιά, εντάξει, ωραία. Από την ΕΕ οι ψηφοφόρτε δεν έγιναν εδώ του Πασόκ, κάναν το μεγάλο <AUTO> βήμα. Δεν είναι και να τα κάνουν. Και αυτή είναι που είναι κολλημένη στόκη στους κομματικούς μηχανισμούς αριστεράς. Αν κάνουν και αυτή το βήμα Α, θα βρεθούν είναι πολύ Είναι πιο μάλλη. δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο Δημήτρη. Ξέρεις γιατί είναι πιο δύσκολο. Γιατί τους περνάει για, το καταλαβαίνω το το γιατί ο ότι είναι... για πρώτη φορά είμαστε κοντά σε αριστερή κυβέρνηση και θα δώσει τη λύση. Δεν Κατά είναι εύκολο. Εγώ θα, να το πούμε, Λιάκη. Ε, το ξέρω ότι είναι, εγώ, πλύος, είναι, είναι, αριστερά, αριστερά, προς, είναι παντελώς, παντελώς ανιστόριτοι και άρα δεν το ξέρουν. Μπορεί να μου πει κάποιος πότε υπήρξε κυβέρνηση αριστεράς που έδωσε λύση. Και μην τολμήσει κανένας να πει για τον Αλιέντε. Γιατί μπορεί κάποιοι mm. με το χαρακτηρίζοντας αριστερά κυβέρνηση, ο ίδιος ονόμαζε εθνική κυβέρνηση την κυβέρνηση mm -hmm. του. Και το ΣΕΛΤΣΙΚΟ και το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα υπόλοιπα που, συ, που συνεργάζονταν τότε στην κυβέρνηση αυτή συνεργαζόντουσαν στη βάση τη εθνική σωτηρία τη χιλής. Δεν συνεργαζόντουσαν στη βάση του να φτιάξουν μια αριστερή κυβέρνηση. Mm -hmm. Αυτό θέλω να πω. Να. Ότι να μέτωπα, μέτωπα και κυβερνήσει που λειτουργήσαν υπέρ του λαού δεν ήταν ποτέ αριστερά. Ούτε αυτοπροσδιοριζόντουσαν αριστερά ακόμη και αν τα κόμματα που είχαν πρωτοστατήσει ήταν αριστερά. Mm -hmm δεν πρέπει να τους ξυπνήσει κάτι να του στυπήσει κάποιο καμπανάκι αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο, οι, άλλοι, οι άλλοι προσπαθούσαν να μην, για να μπορεί να τους εγκαλιάσει ο κόσμος να εκφράσει τον κόσμο στην πλειονότητά, του δεν τον καλούσαν να γίνει αριστερός ούτε να στηρίξει μια αριστερή λύση τον καλούσαν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα όπως τα καταλαβαίνει τα δικά του και της χώρας του αυτό που θα το καταλάβουμε να το πάρουμε να το κάνουμε Λιανά, γιατί προσέξτε να δείτε ο και θα βγει στους δρόμους αγαναχτισμένος, μπαελτισμένος, και μπροστά στην κατάσταση που τον έχουν οδηγήσει. Και τότε τα κόκκινα και τα μπλε σημαιάκια θα τα βλέπει ίδια. Καλά τα πράσινα δεν συζητάμε Μάτε, έχει κλείψει το υδός. Λοιπόν, τα κόκκινα και τα μπλε θα τα βλέπει ίδια. Και θα του συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τον κροϊδεύουν έτσι. Και τέλος πάντων, τι σώει δημοκρατικός αριστέρος, προοδευτικός, δεν ξέρω τι διάλο, αυτό πώς διορίζεται, όταν ανέχεσαι τα ίδια πράγματα που έχει κάνει ο κ. Συμήτρης. Τις ίδιες αντιλήψεις. Τις ίδιες λογικές. Τις ίδιες πρακτικές. Ναι, δεν έχουν νόημα οι ετικέτες. Ονειδικέτα μπορώ να σου βάλω και λέω, εγώ. Πάμε στο ίδιο ακριβώ που κάνει ο κύριο ε, Μιχαλολιάκο. Λοιπόν, ό,τι θέλει, Δεν είσαι ό,τι δηλώσει, έτσι. Mm -hmm. Τα έργα σου μιλάνε για σένα. Mm -hmm. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια. Νάσα. ανάσα μουσική. Θα γυρίσουμε, γιατί σήμερα μαζί μα έχουμε και τον Αναστάσιο Συριανό, τον συγγραφέα του βιβλίου mm -hmm. που χαρίζουμε, το συμβόλαιο τη υποταγή. Υπενθυμίζω mm -hmm. ότι για να πάρετε μέρο στην κλήρωση, πέντε βιβλία θα κληρωθούν την Παρασκευή. Εμπάμ και ενώ. Νο τη λέξη βιβλίο, τον όνομά σας και αποστολή στο 543 Λοιπόν, όλο στοιχαίως μπήκε το τραγούδι της Μεγάλης Κιλωτίνας από το μεγάλο μας τσίρκο. Yeah. Ε, εντελώς στοιχαίως, δεν ξέρω γιατί. Ε, αν και εμένα δεν θα μου έκανε σε κακό. Δηλαδή, α πούμε, να δω από κοντά πώς είναι, ρε παιδί μου, μια μεγάλη κυλότητα. Πώς δουλεύει. Δουλεύει καλά, ξέρω εγώ. Ναι, έτσι. Να τη δοκιμάσουνε. Να δω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕΦ στο Καζάκη Γεωργία Μπάστα. Λέμε και καναστείο, έτσι τώρα. Θέλω να σου πάω σε κάτι που έχει τη σημασία του. Είδα το Σάββατο, αν δεν ο λάθο, ο κ. Στεοδράκη έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα 6 ημέρες. Είναι συνέντευξη, συνέντευξη ή αύριο είναι. Αυτό. Όχι, είναι συνέντευξη ναι. τη, ε, στο φωτιά πέργη. Ε, το συνάδελφο στο φωτιά πέργη. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά πράγματα ο κύριο Στοδωράκη. Ε, μάλιστα, ο τίτλο, αν δεν κάνω λάθο, είναι ότι η αριστερά θα δώσει και πάλι τη λύση. Κάπω έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω παραγιά. να αναφερθούμε σε αυτά. Θέλω να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα μέτρα και προτάσει που καταθέτει εδώ ο κύριο Στοδωράκη. Ναι. Και έχει τη σημασία του γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα Μες. και θέλω θα στα διαβάζω και θα μου λες μάλιστα λέει ότι αυτά τα μέτρα από ό,τι καταλαβαίνω έγινε μια ανάλογη ε, συζήτηση, μια εκδήλωση πριν από λίγο καιρό στο Ίδρυμα Κακογιάννη ε, όπου εκεί σε αυτή έλαβαν μέρος ε, διάφοροι διαπερπείς επιστήμονες Ναι, ήταν την ημέρα που διαδήλωνε όλος ο κόσμος ε, και ήταν στις διαδηλώσει. Ναι. ναι, εντάξει, λοιπόν... Ε, ο καθένα έχει τι προτεραιότητε του. Mm. Θα σου πω τώρα λοιπόν το εξή τι προτείνει ο κ. Σταδράκη. Mm -hmm. Ο κ. Σταδράκη λέει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε μια νέα κυβέρνηση από ανθρώπου που να διαθέτουν τρει βασικέ ιδιότητε. Ανεξαρτησία, δημότητα και ικανότητα. Αυτή η κυβέρνηση εθνική σωτηρίας οφείλει να προχωρήσει αμέσω σε μια σειρά ενέργειε. Πρώτο ερώτημα εδώ, δεν ξέρω πώ την επιλέξουμε αυτή την κυβέρνηση εθνική σωτηρία. Και ποιο θα κρίνει και την ικανότητα την εντιμότητα και τι άλλο ε, και είπαμε ανεξαρτησία εντιμότητα ικανότητα Ανεξαρτησία από ποιο, από πού Να είναι ανεξάρτητη Ανεξάρτητα από πού, από ποιο να είναι ανεξάρτητη Από, από το λαό το έρωτα, το στο... Από ναι, Ναι, τέλος πάντων. Μην από το λαό Λοιπόν, εδώ είναι ένα ερώτημα πως δεν μας το διευκρινίζει. Πάμε, πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνει Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτον, αυτό είναι Να δηλώσει την πίστη τη στο ισχύον σύνταγμα, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνταξη και ψήφιση τον ελληνικό λαό του νέου συντάγματος. Ερώτηση. Mm. Τι έχει μείνει από το ισχύον σύνταγμα, στο οποίο θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση? Ε, ναι, δηλαδή κάπου πρέπει να ορκιστεί, βε, παιδί μου, η νέα κυβέρνηση. Ε, για να... Γιατί οφείλει να ορκιστεί σε ένα σύνταγμα που το ανέρει με τη δράση του ο ίδιος ο λαός γιατί αυτό από ό,τι καταλαβαίνω λέει προκειμένου να μας οδηγεί σε ένα σύνταγμα ένα... Πόσοι... Ε, προφανώς ο κ. Σοδωραγής δεν έχει σχέση με τα ζητήματα αυτά δεν έχει τριβεί. οπότε λογικό ναι. είναι Μετάξω να λέει αυτό, αντιπατικά ναι. πράγματα ναι. δεν μπορεί να ορκίζεσαι σε ένα σύνταγμα το οποίο το καταλήγεις για να φτιάξεις ναι. ένα άλλο ναι. αυτά είναι παραλογισμοί ναι. γιατί αν ορκίστησε αυτό ναι. το σύνταγμα ναι. έτσι Τότε δεν μπορεί να θέσει θέμα άλλου συντάγματο. Οπότε ορκίζει ενώπιον του λαού δηλαδή. Βέβαια. Καλεί στο λαό να δημιουργήσει πρωτογενέ δίκαιο. Ναι. Και μάλιστα αυτό προσώπο. Αυτό είναι το νόημα έχει συντακτική εθνοσυνέλευση. Ιστορικά. Mm. Έτσι. Και νομικά mm -hmm. και πολιτικά. Και έτσι δημιουργεί πρωτογενέ δίκαιο από μηδενικέ βάσει. Mm -hmm. Το πώ μπορεί να λειτουργήσει με κυβέρνηση το έχουμε εξηγήσει αυτό πράγμα. Με συντακτικέ πράξει. Παράλληλα με την εθνοσυνέλευση και με τι λαϊκέ συνελεύσεις από κάτω που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να υπάρξει αυτή η κυβέρνηση. Διότι χωρίς τον λαό ο κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας δεν μπορεί να υπάρξει. Να. Ούτε η κυβέρνησης νηπιαγωγίου δεν μπορεί να υπάρξει. Σωστά. Ωραία. Δεύτερον, να δηλώσει ότι η χώρα μα παραμένει στην Ευρώπη, στο Ευρώ και στο Νάτο. Δεν μπορώ εδώ να γελάω εδώ. Τότε, συγγνώμη η για να πω. κυβέρνησης εθνικής Ναι. Τότε, πιανού εθνικής σωτηρίας είναι αυτή η κυβέρνηση τη Ευρώπη, του Ευρώ του Ευρώ, του Ευρώ. Ωραία. Και θα όχι δηλώσει... της Ευρώπης, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε η Ευρώπη δεν θα σωθεί για να σωθεί το Ευρώ ναι για να... Έχι. Ένα... Έχι. για να καταλάβω σε διαδικασίες όπου ομοσπονδιοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση mm. με σκληρό πύρινα το Ευρώ mm. εντάξει, εμείς θα δηλώσουμε πίστη και υποταγή <σχελίου> ναι. πάει η Εθνική Ανήθεια της χώρα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πράγματο. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι εθνικής σωτηρίας αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Ναι, και όχι μόνο. Των τοκογλίφων. Ε... Αυτών δηλαδή που φέρανε τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Ο, ο... Ουάσικτον, και Ουάσικτον και Βερολίνο. Πρέπει να έχει δώσει το ΟΚ. Okay. Δηλαδή, ναι. για φανταστείτε, ρε παιδιά τι θα έκανε το ΕΑΜ mm -hmm. την εποχή που ο κύριο Θοδωράκη ήταν δε, αν, αν δεν κάνουν λάθος, δε, μπορεί να κάνουν λάθος. Mm -hmm. Μπορεί να μην ενισχύει αυτό που τότε που ήταν στις γραμμές του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ και πάλευε, φαντάσου να έκανε μια πρόταση να υπάρξει εθνική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με τη σύμφωνη γνωμή των Γερμανών Κατακτητών. Ωχι, δεν ξέρω... Έρχεται σε μια αντίφαση με τον κύριο Θοβεράκη, ο οποίος είναι από τους πρώτους που μιλησε για κατοχή της Ελλάδας. Όχι, τώρα... Uh, πώς, θέλω και να πω τώρα, έχ, για νέα και κατοχή της Ελλάδας. Από ό,τι φαίνεται, το τάτο ράχ είναι, είναι ε, Πώς να το πούμε. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Είναι συναιρετικού χαρακτήρα. <Κι> Είσαι, γίνεσαι δούλος, αρκεί να συμφωνήσεις και εσύ να γίνεις δούλος. Δεν μπαίνει θέμα δουλειά, δηλαδή. Λοιπόν, το τρίτο, να πάψει, ε, να ζητά δάνεια και σε σχέση με το δημόσιο χρέο και τους τόκους, ζητά του πιστωτέ, ένα χρονικό διάστημα δύο ετών, κατά το οποίο θα εξετάσει τη νομική του ε, εγκυρότητα σύμφωνα με το ελληνικό και το διεθ Θέλουμε δύο χρόνια να κάνουμε αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε επί 3 χρόνια. Τώρα. Mm -hmm. Πάει καλά. Αν το αρνηθούν. τώρα δεν έχουμε στο, στο, Στην απίθανη περίπτωση. Λέω, τώρα ναι, ρε, παιδί που ναι, το σκέφτηκα συμφωνώ, εγώ ναι, ναι, Που το σκέφτηκα εγώ, δηλαδή, ε, πάω ε, και εγώ και σκέφτομαι Ένα πράγμα πράγματα κραία ναι. Λέω, στην πάρα. απίθανη περίπτωση που θα πούνε η κυρία Αμέρικα θα πει όχι, Νό τι ακριβώ θα κάνουμε τότε που θα έχουμε δηλώσει υποταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Εδώ και στο ΝΑΤΟ και που θα έχουμε δηλώσει, δηλώσει, δηλώσει υποταγή στο Σύνταγμα. Mm. Αυτό το Σύνταγμα μα έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που έχει επιτρέψει να υπάρχουν αυτέ οι κυβερνήσει που έχει επιτρέψει να καταλύεται η εθνική κυριαρχία τη χώρα με απλή πλειοσφία των 151. Αυτό το Σύνταγμα έχοντα δηλώσει υποταγή σε, αυτό, σε αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε εάν μα πούνε αυτοί τσου τι κάνουμε βεβαίως προς θεού, εγώ δεν λέω ότι όταν εμφανιστεί ο κύριος Τσίμπρας, ο κύριος Καμένος κάτω από τις θερούγες του κυρίου Θοδωράκη mm -hmm. στη Μέρκελ Αμέσω θα τρομάξει η κυρία Μέρκελ και θα πει ναι και ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο mm -hmm. το ναι θα πάρουμε σαν ενδεχόμενο mm -hmm. ας το αυτό το όχι το οποίο προφανώς ο σενάριο είναι επιστημονική φαντασία. αποκλείεται να πουν όχι mm -hmm. αποκλείεται διότι, πώς να το πούμε, δεν είναι δυνατόν στο μεγαλύτερο μουσικοσυνδέντη της Ευρώπης και στους μεγαλύτερους ε, πολιτικούς της Ευρώπης, από τα δεξιά και από τα αριστερά, να πει, όχι κυρία Μέρκερ, οι ιδανιστές τη χώρας, mm -hmm. οι προστεύουν. Αυτό είναι επιστημονική της βαγραζίας. στην άκρη. Ας πει ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις του CD Group, που είναι με, μετριοπαθέστατες, mm -hmm, ναι, ναι. Κινούμαστε με ρυθμούς ύφεση 7%. Υπολογισμό του CD Group είναι ότι θα έχουμε 11% ύφεση το 2014. Χωρί νέα μέτρα. 40% ανεργία. Λοιπόν, ερώτημα. Στα δύο χρόνια εδώ, πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι να ανακαλύψουν οι νομικοί σύμβουλοι του κυρίου Θοδωράκη, το οποιοδήποτε, δεν είναι αφορά μόνο τον κύριο Θοδωράκη, ότι το χρέο είναι παράνομο και ποιο από το κομμάτι είναι παράνομο. Mm. Πόσοι. Ερώτημα. Εντάξει Μας θα απαντήσω Πάνε παρακάτω. παρακάτω Λοιπόν να υποβάλει νόμος τη Βουλή Ο οποίο θα προβλέπει την ακύρωση των μνημονίων Και την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο των ενώπων Με δύο ε, χρόνια Ε μάλλον Με δύο χρόνια Ε γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται Ωραία Πάνε παρακάτω ναι. Λοιπόν και να πάνε όλες Την ακύρωση των στο... μνημονίων λοιπόν, Την ακύρωση των μνημονίων Ναι και το τι άλλο. Ε, και να ε, όλοι οι ένοχοι του διασυρμού και την καταστροφή τη χώρα να παραπεχθούν σε ειδικό δικαστήριο. Για του αθεώσει. Ε. Προφανώ. Γιατί το σύνταγμά μα δεν έχει προποθέσει και διαδικασίε τέτοιες που μπορεί να δικαστούν αυτοί. Και πραγματικά στηρίζεται σε του, του... Ανο, των ανώτατων δικαστηρίων. Και θα βγουν αυτοί μια χαρά. Άσε που θα έχουν παραγραφεί. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δει εδώ ουσία. Να υποβάλει νόμο στη Βουλή με τον οποίο η Ελλάδα πρώτον ανακηρύσει τη δική τη ΑΟΣ, δεύτερον προχωρεί σε διεθνή διαγωνισμό για την άμεση εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, τρίτον θέτει ο όρο για τη σύννεψη των σχετικών κοινοπραξιών την προκαταβολή του 10% από τα προβλεπόμενα κέρδη των συνεταίρων και τέλο σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο πλούτο τη χώρα, όπω λόγου χάρη μεταλλεύματα, ενέργεια, υποδομέ, θα προτείνει επίση διεθνή διαγωνισμό για την άμεση εκμετάλλευ αυτό σε σχέση με τη συνθήκη Κούπερ που είχε υπογράψει ο Μεταξά. Ποια είναι η διαφορά. Δεν <Τι> κλωδόντω να αναφέρει εσύ τώρα. Πετάξτε, αυτό πέρα μια συνθήκη του Μεταξά. Αυτό το <Τι> μήνυμα. <ειναι>, όχι, <σχ> <δίδυο> Μεταξά. <σχ> ήταν μια συνθήκη εκχώρηση και εκμετάλλευση του ρητού πλούτου τη χώρα που <Τι σχ> προέβλεπε ακριβώ <σχ> αυτά. Ναι. Δεν προέβλεπε αό. Δεν υπήρχε θέμα Ε, Είναι λογικό, κύριε Σοβάκη, να τη θυμάται καλύτερα. Λοιπόν, ακριβώ η ίδια λογική, οι ίδιε προβλέψει, τα ίδια χαρακτηριστικά. Και εγώ ρωτάω. Όταν στο Αιγαίο δεν έχουμε καθορισμένα εθνικά κατοχυρωμένα σύνορα διότι έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τον ΝΑΤΟ mm. στο οποίο δηλώνουμε πλήρη πίστη και υποταγή ναι. Άρα, η ας... εθνική σωτηρία περνάει μέσα και κίνηση. από τον ΝΑΤΟ είναι η δεύτερη κίνηση που κάνει ωραία θαυμάσια και αφού, αφού λοιπόν δεν έχουμε λύσει θέμα υφαλοκρηπίδα mm -hmm. θέμα εναερίου χώρου θέμα χωρικών υδάτων πάμε για την ΑΟΣ θαυμάσια πολύ ωραία yeah. και αν η ε, έρθει το ΝΑΤΟ που τελείω Λέμε τώρα, ξέρεις σε ένα σενάριο. Πάλι, και αυτό πιστεύω. Επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Και σου πει μία ενιαία ως ελεύθερο Αιγαίο. Εντάξει, στη συμφιλίωση των λαών δεν πιστεύουμε. Αν μπράβο. Λοιπόν, ερώτηση. Πού είναι το κακό. Λέω, αν σου πει αυτό που είπε ο κ. Μεϊμαράκη. Και αποδέχτηκε ο κ. Νταβούτογλου με μεγάλη ικανοποίηση, τι ακριβώ κάνει όταν έχεις δηλώσει πλήρη ποταγή στο ΝΑΤΟ τι ακριβώς Δες, κάνει ναι. γιατί βέβαιες, δεν κάνει είναι πισ... επινόηση του Μημαράκη, δεν έχει το IQ ο Μημαράκης να σκεφτεί δύο πράγμα ούτε ο κ. Δαβούτογλου λοιπόν, από αλλού ήρθαν τόσο έχουμε συζητήσει τον κ. Μιλάκα με το βιβλίο το οποίο σου το διαβάσει, ξέρει πολύ καλά ποιος το έχει ομολογείς από την ιστορία ερώτηση λοιπόν κρίσεως εάν μπει, έτσι το θέμα τότε για σε τα άλλα, πούμε. και το τελευταίο λοιπόν. και το τελευταίο Άναι. από πού και πού είναι προς συμφέρον της Ελλάδας να γεμίσει πιτρολοπηγές το Αιγαίο γιατί έχει κοιτάσματα θα γίνουμε πλούσιοι θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, θα έρθει η ανάπτυξη έτσι θα βγάζουμε λεφτά είναι, ελίσου, είναι, το... είναι μια ηλικιότητα είναι μια ηλικιότητα γιατί εγώ θέλω το Αιγαίο κατά γάλανο Α, ναι. Εάν δεν ναι. είσαι υποχρεωμένο να το βγάλει γιατί δεν το βγάλεις πρόσεξε σου δίνει την απάντηση παρακάτω Α, σύγχρονα να σύγχρονα. εκδώσει κρατικό ομόλογο με εγγύηση τον άμεσα εκμεταλλεύσιμο εθνικό μα πλούτο. Α ωραία. Α, να γιατί κάνει. Σου λέει δηλαδή, απάντηση εδώ. Θα σταματήσουμε να δανειζόμαστε ναι. με αέρα ναι. και θα δανειστώ να δανειζόμαστε υποθηκεύοντα τον ελληνικό πλούτο. Ναι. Θαυμάσια. <laughs> και γιατί θα είναι υποθηκευμένο διότι η τράπεζα τη Ελλάδο mm. θα ανήκει στο ευρωσύστημα και αυτή θα διαχειριστεί το κρατικό ομόλογο. Θα διαχειριστεί το ευρωσύστημα, το κρατικό ομόλογο. Τώρα, τώρα, κάτι λεπτό, εδώ, και δεν πέρα. μου λέτε Ρε, ε, αρχοντόπεδα που ναι. το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Σε τι διαφέρει η πρόταση αυτή από την πρόταση του Συντοδουλάκη όπου έλεγε ή από αυτό που έκανε η κυβέρνηση Μύτη mm -hmm. όπου έβαλε υποθήκη τα ελαστικά έσοδα του Δημοσίου στην περίπτωση του Ταμείου Παγκαταστικών και Δανείων ναι. ή στην περίπτωση τη Ακρόπολης και των άλλων μουσείων από τον Χριστό για να πάρει δάνειο Τώρα εδώ αυτά που λες να τα απαντήσουν οι ακροατές Εγώ γι' αυτό τα διαβάζουμε για να τα δούμε Τα ζητήματα γιατί καμιά φορά τα διαβάζουμε Και δεν φαίνονται ωραία Μια τέτοια ιστορία δε. Το να βγάλεις κατοικού ομόλογο με εγγύηση μέρο του ρητού πλούτου Καταρχήν δεν πα έτσι Πας με άλλο το Δεν είναι τελείω διαφορετική μηχανική Αυτός που το πρότεινε δεν ξέρει καν Τι σημαίνει έκτος κατοικού ομόλογο με εγγύηση Εντάξει έχει ρε παιδιά μου, συγχωρείτε, εντάξει, πίνει, δηλαδή, συγκλώνει. <συγνώρισμα> ο άνθρωπος, το ο άνθρωπος, το ο άνθρωπος ένας από τους πρωταγωνιστές του το σκανδάλου <συγνώρισμα> του χρηματιστηρίου, αυτός που έπαιζε με 40, με 40 αφημή νεκρών, <συγνώρισμα> κέρδισε τα τρελά λεφτά από το χρηματιστήριο και μετά πήγε στην Τουρκία και έκανε παιδίσεις, δηλαδή, τι να πεις δε παιδιά συγνώμη δηλαδή, από τα από τους, τι να Συγγνώμη, δεν έπρεπε να τα αφού... Εάν το είναι το... Αυτοί, ν αυτοί, αυτοί, ν αυτοί, ν αυτοί να μας βγάλουν από την κρίση, συγγνώμη, εγώ φεύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή δεν, με τίποτα. Άμα είναι οι Εφιετζόγλου να έχουν την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη, αυτοί είχαν και την κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Συγγνώμη, ποια είναι η διαφορά. που λέει λαφτής αναφούδου τόπο. Δεν θέλει να προτείνουν να στην κυβέρνηση. Προτείνουν και η κυβέρνηση ακολουθεί. Λοιπόν, και τα δύο τελευταία, για να προσπαθήσει να ηρεμήσει ο Δημήτρη, αφήνω ο Βουέτσμερ, με την ίσπραξη των πρώτων εσόδων, να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τι οικονομικέ αδικίε ξεκινώντα από τα πιο αδύνατα στρώματα, η υγεία και η παιδεία θα είναι οι δύο τομεί που θα πρέπει να βοηθηθούν με όλα τα οικονομικά μέσα που θα βρεθούν. Αυτά λοιπόν. Θα τα φέρνει ο τα οικονομικά μέσα από πάνω Έτσι. Είναι οι προτάσει εδώ. Οκτώ όπως ήταν του κυρίου Θεοδωράκη και άλλων ε, επιστημόνων όμως ότι καταλαβαίνουν για Σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει το λοιπόν, οπότε επειδή πολλοί κόσμου ε, τα διάβαζε, τα είδε είναι καλό έτσι να τα βλέπουμε όλοι τους τη διάσταση Κα... και τι ακριβώς μπορεί να αυτό κάποιες προτάσεις. Αυτή είναι η... αυ αυτό, αυτό το μπέραμα... Α, όχι βέβαια σε αυτές τις λεπτομέρειες στην γενική κατεύθυνση μου θυμίζει το τελευταίο άθρο του Council on Foreign Relations η, το ισχυρή mm -hmm. πλατφόρμα εξωτερικής mm -hmm. πολιτικής των ΗΠΑ που βρίσκεται πίσω από το Ομπάμα και από τη σχεδίαση στατικής εξωτερικής πολιτικής του Ομπάμα το Αμερικανό, δηλαδή mm -hmm. τον είπα mm -hmm. λοιπόν αυτό μου θυμίζει αυτή η ιστορία mm -hmm. εντάξει mm -hmm. λοιπόν εγώ ε, ρωτάω για τους αγωνιστές που βρίσκονται ακόμη στη σπίθα και τους ανθρώπους αυτοί που υπολογίζουν τον λόγο του κ. Θοδωράκη ναι. Τι ακριβώς κάνετε ρε παιδιά και περιμένετε κ. εσείς Τι περιμένετε Καταρχήν, αν αυτά είναι η προτάση των επιστημόνων να πάνε να σκίσουν τα πτυχία τους πες Να πάνε να σκύσουν τα πτυχία τους τώρα Αν αυτά έκαναν ολόκληρη επιστημονική συνάντηση και υπόθηκαν αυτά που επιστήμονες αν αυτοί είναι επιστήμονες εγώ θα για γιαούρτι για όλη μου την υπόλοιπη ζωή μόνο για γιαούρτι βελούτε λοιπόν, λοιπόν α, αν είναι δυνατόν αν είναι δυνατόν δεν ξέρω είναι, εγώ δεν αναφέρω σε αυτό το τι είναι και το τι η Σάρα η Μάρκη έχει 300 πάντα μαζεύεται δεν αναφέρονται λοιπόν, δεν μας αφορά Εντάξει, αλλά τα, τους προτάξουν. ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταθέσει μία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι κάνουν εκεί. Θα πρέπει να και Προφανώς, συγγνώμη με συγχωρείτε, αλλά όχι δεν έχει σχέση με τα ζητήματα πάλι σε γενική το του πατωτικού καθήκον. Mm -hmm. Απλούστατα, σφύριξε η αιμεριάνικη πρεσβεία mm -hmm. ότι θέλει κυβέρνηση αντιμιμονιακού μετόπου και κάποιοι προλιένουν το έδαφος. Και με μεγάλη δυστυχία και μεγάλη απογοήτευση Φαίνεται ότι και ο Σοδωράκης παίζει αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις παλινοδίες. Αυτόν τον τρόπο. Το, αυτές τις τούμπες. Μου είναι πιστεύει, αδιανόητο. Ίσως να πιστεύει ότι ο λαός δεν μπορεί να κάνει το εβήμα το μεγάλο. Και ο λαός είναι έτοιμος να κάνει όχι εβήμα. Άλμα. Yeah. Πολυφύγη εσύ από το με κακό. Μην αποφασίζει εσύ για τους άλλους Αυτό είναι ένα κακό που κάνουμε γενικά. Μην αποφασίζεις εσύ και ο καθένας μας για το τι τελικά είναι έτοιμο ή δεν είναι έτοιμο να κάνει από τα χρήματα. Η επιστήμη, η επιστήμη έχει τα η συγκεκριμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε έχει σχέση με τη διπλωματία, στοιχειώδη. Mm -hmm μπορεί να σου πει ότι το να παλεύεις για ΑΟΣ χωρίς να έχεις λύση κρυπίδες, ιστορίες και... Εδώ δεν τολμάνε να κηρύξουν αρχιπέλαγος στο Αιγαίο ναι. και θα πάνε για ΑΟΣ Ξέρετε τι σημαίνει η ΑΟΣ αυτή, σε αυτές τις συνδίκες Σημαίνει η παράδοση ολόκληρου του Αιγαίου στους Αμερικανούς Μην τρελαθούμε τώρα Οι Αμερικανοί έχουν επαπαγαλιστάν για, για την ΑΟΣ mm -hmm. Ό,τι κάνανε και, στο, και στην Κύπρο και τώρα τυχώσανε αυτό και στην Τρόικα και τελειώνει η ιστορία και ο κ. Καμένος το έχει ψηλά το θέμα της ΑΟΣ εγώ λέω απλά επειδή ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί αγωνιστές mm. τα έχουν δώσει όλα για την ιστορία και στη Σπίθα ό,τι είχε απομείνει τόσο από τη Σπίθα αλλά και στους ανεξά, Έλληνες και μες στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλάβα πότε θα αντιληφθείτε ότι, ότι μας πάνε όλους μαζί γιατί δεν είναι μόνο εσείς ότι θα υποφέρετε θα υποφέρουμε όλοι σε νέα παγίδα σε ολοκληρωτική καταστροφή σε πλήρη διάλυση σε σφαγή του ελληνικού λαού. Πότε θα το καταλάβετε. Όταν κυκλοφορούν αυτοί με στου δρόμους, πότε ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να το καταλογήσουμε. Αυτό το πράγμα. Και πότε θα σερνόμαστε από τον οποιοδήποτε επόμενο που χρησιμοποιεί την επώνυμία του για να πουλάει την πατρίδα. Το έχουμε πει πολλέ φορέ δεν θέλουμε άλλους εθνικούς σωτήρες. Εμένα και μόνο με ενόχλησε αυτή τη κυβέρνηση της εθνικής σωτηρίας. Λοιπόν, θα Όχι, να μέχρι... κάνουμε... Αυτό το λιγότερο. κόποι... Ξεκινάμε. Από τι το ξεκινάμε. τον το ένα από τους μεγαλύτερους... Ναι, να το τώρα ναι. γιατί μας για μηνύσεις, αλλά... αυτέ τις λέξεις πάντα πίσω τους κρύβω. Μια αλήθεια που βρωμάει, αυτό θέλω να σου πω. Ο Σιμίτης με 40 τρόπους του α, προστον, απαλλακτικά βουλεύματα, ιστορίες και για να τον καλύψει αυτού τον τύπο και τους άλλους αρχόταγους <στονίτρια> που, που φάγαν τα το... 185 δισεκατομμύρια ευρώ του χρηματιστηρίου, αυτός θα μας πει για το πως να ζωθεί η Ελλάδα. Που του δίνεις το χέρι και να πετάς τα δάχτυλα, ένα, 3, τρία, τρία τα άλλα δύο. Λοιπόν. Να κάνουμε... Το χέρι, δεν δεν δε, δε, δε το δίνεις το χέρι. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στα δελτήρια ειδήσεων. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στα δελτήρια ειδήσεων. Ε, το συμβόλαιο της υποταγής, ε, τάσο Ιριανός, ο οποίος μόλις επιστρέφει από το Δελτίο ειδήσεων, θα είναι εδώ μαζί μας και θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο σας το δίνει η εκπομπή ΑΕ, πέντε αντίτυπα, ε, επάν και ενώ τη λέξη βιβλίο το όνομά σας, αποστολής το 54344 και πέντε οι τυχεροί που θα πάρουν από ένα βιβλίο το συμβόλιο της υποταγής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μεγάλο μα τσίρκο σήμερα. Έτσι... Ξέρω, ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα Με αυτό το τσίρκο θα συνεχίσουμε <laughs> μέχρι Δεν το είναι το τσίρκο, στουργία. είναι τσίρκουλο αυτό Ναι, είναι, δεν παίζεται <laughs> λοιπόν... Έκανε ρήξη ο Λοβέρδος Έκανε ρήξη, τένοντος Παθερήξη τένοντος, τι ακριβώς Εγκεφαλικής Λει, λειτουργίας Δεν ναι, μπορεί, διαφορετικά <laughs> Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε εδώ Εκπομπή ΑΕΠΑΕΣΛΟ, Δημήρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα Έχει και... ο ιδιωτικού και κρατικού, από ότι ο παδό ολοπέρδο. Αλλά αυτό έκανε ρήξη. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να του καταλάβω αυτού τους ανθρώπου. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σχιζοφανεί, είναι ψυχασθενεί. Όχι, όχι, είναι μετάλλαξη του ανθρώπινου είδου. Δεν Λέβαια. μπορεί να το κρίνεις να, με ναι. όρου κοινωνική ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, όπω σα είχα πει από την αρχή, όπως σα είπαμε, έχουμε μαζί μα σήμερα τον Τάσο Σεριανό, το συγγραφέα του βιβλίου που δίνουμε που σα κάνουμε δώρο, το συμβόλαιο τη υποταγή. Ε, που έχει νέα... πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα να... εγώ νομίζω να το στείλουμε με ειδική αφιερώση στον κύριο Θοδωράκη. Μπα και το διαβάσει και καταλάβει τι πατάτα έχει είναι πει Είναι αυτό ας... το, ναι. Όταν διάβαζα του πρώτου, αυτό σκεφτόμουν. Λέω θα βάλω μετά και τον Τάσο να το σχολιάσει. Λοιπόν, ένα νέο, παιδί, ένα νέο παιδί από τη Μήκονο. Καλώς ήρθες Τάσο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην Αθήνα και σε εμάς εδώ. Λοιπόν, ε, το οποίο θέλω να πω δύο πράγματα, το διαβάσω για σένα για να ενημερωθούν οι ακροατές μας. Ο Δάζος κατάγεται από την Μίκο, όπως είπαμε. Έχει σπουδάσει ευρωπαϊκές σπουδές στο University of Plymouth και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην πολιτική κοινωνιολογία του University of Kent. Σήμερα ζει και εργάζεται στον τόπο καταγωγής του, ενώ παράλληλα ασχολείται με το blogging, το εθελοντισμό και τον ακτιβισμό. Το Σύμβόλο της φωταγής είναι το πρώτο του βιβλίου. Ο οποίος το έβγαλες μόνος, αυτό το βιβλίο. Επέλεξα την μέ ναι, Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρω τι λέω. Έχεις δίκιο. Εγώ το είπα σαν αυτονόητο. Διότι πολλοί βγάζουν βιβλία αλλά δεν τα έχουν γράψει αυτά. Όχι εννοείται φυσικά. Ήταν μια μελέτη περίπου τριών ετών. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρατάτε στα χέρια σα. Το έχει διαβάσει ήδη ο Δημήτρη. Εγώ δεν έχω προλάβει. Το έχει διαβάσει όμω ο Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση που ένα νέο παιδί σαν εσένα ασχολήσει με το Σύνταγμα. Γιατί εδώ είναι η πρότασή σου έτσι δεν είναι. Ναι. Για το ένα νέο σύνταγμα του ελληνικού κράτου. Ακριβώ. Γιατί όπω ε, πολύ εύστοχα αναφέρεται και στην παράσταση των μεγάλων μα τσίρκων που mm. ακούσαμε πριν τα τραγουδάκια mm. στο επεισόδιο τη 3η Σεπτεμβρίου του 1843 λένε πολύ εύστοχα πώ θα γίνει να του δώσουμε σύνταγμα χωρί να έχουν σύνταγμα. Ναι. Αυτό ακριβώ συμβαίνει σήμερα στη Αυτή χώρα. Η φράση ήταν του Μαυροκορδάτου. Το Προ τον Άντρη του πρέσβη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Όπου εσένα αυτή είναι η... αυτός... Ε, πώς σου ήρθε βρε παιδί μου θέλω να πω, σαν αφορμή, σαν αερέθηση... Επειδή το ακόμη είμαι έχω μείνει στο δωράκι. Ναι. Γι' αυτό και η πρόταση του δωράκι είναι... <laughs> πώς θα σα δώσω εθνική σωτηρία και να σα πάω την πατρίδα. Ναι. Ακριβώς <laughs> αυτή είναι η πρόταση. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα. Κοιτάξτε το θέμα είναι... Νομίζω πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που ο πλέον αδαεί, ο τελευταίο των τελευταίων γνωρίζει ότι η κατάσταση... Εκπορεύεται από το πολιτικό σύστημα. Νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερο στον καθένα μα ότι πλέον έχουμε αυτοεκπαιδευτεί μέσα από όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μα ότι το Σύνταγμα είναι ο κύριο υπέτειο των κακών τέλο πάντων που μα κακοτρέπουν. Συνεπώ, αυτό που θέλει να περάσει το μήνυμα αυτό το βιβλίο είναι ότι πρέπει ω κοινωνία ο κάθε πολίτη να αρχίσει να αναρωτιέται Έχουμε ελευθερία σε αυτή τη χώρα, έχουμε δημοκρατία, τι στο καλό έχει πάει στραβά. Και ό, πάντα η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα είναι ότι τελικά η πηγή του κακού είναι το σύνταγμα και αλλάζοντάς το θα μπορέσουμε αφού θέσουμε εμείς τους όρους αλλαγής του mm -hmm. να περάσουμε σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία επιτέλους. Τώρα να σε ρωτήσω θα μου πει αν μπορείς, γιατί εδώ είναι ένα βιβλίο με κάποιες σελίδε <laughs> Μπορείς να κωδικοποιήσεις, να πεις ίσως τα πιο σημαντικά ε, ε, να πούμε στρευλά που υπάρχουν στο σύνταγμα το σημερινό ε, και τα οποία χρήζουν οπωσδήποτε αλλαγή και δημιουργούν έτσι, από τα οποία πηγάζει ε, αυτή, όλα αυτά που ζούμε εκεί η ουσιαστική ανελευθερία και κακή χρήση της δημοκρατίας. Μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά και τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι το άρθρο 1 του συντάγματος περί λαϊκής κυριαρχίας, το οποίο ορίζει ότι η λαϊκή κυριαρχία είναι θεμέλιο του πολιτεύματο, υπάρχει υπέρ του λαού και του έθνους και ασκείται υπέρα αυτού όπω ορίζει το Σύνταγμα. Αν πάμε όμω στο άρθρο 26 και δούμε τι ορίζει το Σύνταγμα, θα δούμε ότι πρόκειται για πλήρη παραχώρηση τη εξουσία στα πολιτικά όργανα τη Βουλή και τη κυβέρνηση να ασκούν αυτή την εξουσία όπω θέλουν. Ναι. Συνεπώ έχουμε μια ελευθερία η οποία δεν ανήκει σε εμά, την έχουμε παραχωρήσει. Να έχουμε παραχωρήσει χωρί όμω ποτέ να συνέχεια. Έχουμε λαγιστεί. Έχουμε τυπικά λαγική κυριαρχία χωρί να έχουμε ουσιαστικά λαγική κυριαρχία. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε, έχουμε αποδεχτεί ότι παραχωρούμε. 27, για μας στο άθρο 27 είναι, α, αναφέρεται ας πούμε ότι με απλή πληροφία του 151 μπορεί να, να περάσει στρατός και να κατασταθεί στη χώρα ξένο στρατός είναι με μια, είναι μια απλή αυτό το σύμφωμα θέλουμε να διατηρήσουμε είναι απίστευτο <laughs> <laughs> και να ορκιστεί η κυβέρνηση δικής οντηρίας <laughs> <αυτό>, Δηλαδή <laughs> με 151 βουλευτές μπορούν να δώσουν το οκ okay, να περάσει ξένο στρατό εδώ πέρα κάτι που δεν αυτό δεν υπήρξε ποτέ ξανά στην συνταγματική ιστορία. Δηλαδή τέτοια πρόβλεψη <laughs> δεν υπήρξε σε άλλη χώρα φαντάζομαι καλά το συζητάνε, παρά μόνο σε απικίες και μπανανίας τύπου κοινοπολιτείας Βρετανικής κοινοπολιτείας etc. Λοιπόν και φυσικά με μια απλή πάλη μπορεί να εκχωρήσει εδαφική επικράτεια και δηλαδή γιατί θα αλλάξει τα σύνορα μπορεί να αλλάξει τα σύνορα άρα μπορεί να εκχωρήσει την εδαφική επικράτεια της χώρας και να παραχωρήσει την κυριαρχία. Απλή κοινωνική πλειοσυφία. Ούτε στη χειρότερη μπανανία δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και αυτά τα πρόβλεψε ο κ. Καραμαλής γιατί είχε υπόψη του να μας εντάξει στην Ευρωπαϊκή στο, στην ΕΟΚ ναι, και πολύ ναι, γρήγορα ναι. να κορίσει και εδαφικά ναι. αλλά αυτό βέβαια τότε δεν έγινε δυνατό διότι τα κόμματα που υπερίσχησαν την εποχή του 81 στην τετική πλησφοία του ελληνικού λαού είχαν σαφή θέση έναντε στην ΕΟΚ ναι. οπότε αυτό καθυστέρησε να γίνει, έπρεπε να ξεφτυλιστεί ο λαό, να ξεφτυλιστεί η χώρα να υποτιμηθεί, να διαλυθεί να εκμαυλιστεί για να μα το φέρουν τώρα αυτό που ο κύριο Καραμαλίστου είχε προβλέψει να το ζήσουμε στα τέλη τη δεκαετία του 70 Αλλά το λαό, και εμεί που ήμασταν νέα παιδιά τότε, δεν το ανεχόμασταν. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είχε καταψηφίσει την ΕΟΚ. Δεν, δεν ήθελα αυτή την προοπτική. Το Σύνταγμα ήταν ανοιχτό γιατί είχαν αποχωρήσει όλα τα κόμματα από τη Βουλή όταν ψηφίζονταν. Ακριβώ τη λογική ότι δεν μπορεί φίλε μου να χάσει ότι να, να αυτό σε αναθεωτική Βουλή και να μου φτιάξει νέο Σύνταγμα. Και με αυτού του όρου είχαν αποχωρήσει όλα τα κόμματα και μο μονοκομματικά ψήφισαν αυτό το σύνταγμα. Λοιπόν, και μετά σιγά σιγά μας εξώ, μας, ε, πώς θα το πούμε, έπρεπε να εξαγοραστεί, να εκμαυλιστεί η ελληνική mm. κοινωνία, να ξεχάσει τι πράγματα υποστήριζε για να μα φέρουν στην κατάσταση που μα έφεραν σήμερα. Και μην υποστηρίξει κανεί ότι έχουμε ελευθερία σήμερα επειδή υπάρχουν τα ατομικά δικαιώματα και οι προσωπικέ ελευθερίε. Ιδιοκτησία του λόγου κτλ. Διότι και αυτά yeah. ακόμα, αν να τρέξουμε στο Σύνταγμα, θα δούμε ότι αυτά παραχωρούνται στο λαό όσα, όσα τα ανταλλάγματα για την πραγματική ελευθερία, αλλά ουσιαστικά ανήκουν στην κυβέρνηση. Δεν ανήκουν σε εμά. Είναι, είναι, είναι, είναι παραχώρηση. Δεν είναι δικαίωμα. Είναι παραχώρηση. Ξέρει που γίνεται. Ακούω μεγαλύτερου ανθρώπου. Σε αυτό, επειδή και το ξέρει και δεν και ιστορία, η έννοια τη παραχώρηση με το δικαίωμα είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Το δικαίωμα δεν μπορεί να στο ανερέσει κανένα. Ε, ε, ε, και αν σου ανερέσει, οφείλει έχει το δικαίωμα τη αντίσταση και τα λοιπά. Λοιπόν, Σαλάω, όλα τα δημοκρατικά συντάγματα που βλέπουν το δικαίωμα τη αυτόμονα και τι αντίστοιχα στο λαό. Mm -hmm. Είναι από τα βαθε, βασικά θεώρη. Mm -hmm. Το διαβάζαμε, νομίζω εδώ διάβαει το φλογαίτη και το διαβάζαμε mm -hmm. το 1867 βιβλίο στην ταγματολογία λοιπόν, παραχώρηση σημαίνει ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε εξουσία δικτατορική, τυραννική, ολικαρχική, βασιλική και σου κάνει παραχώρηση η απολυταρχία σου κάνει παραχώρησης χάμπεα κόρπους τι ήτανε, παραχώρηση δεν αναγνωριζόταν ως δικαίωμα Ήτανε παραχώρηση της μοναρχίας αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σου ανοίγουν δηλαδή το δικα... τη δυνατότητα να έχεις ό,τι πολίτευμα αυτοί θέλουν εκτός από δημοκρατία η δημοκρατία αναγνωρίζει δικαιώματα και, και για τα δικαιώματα. Τι, τι απαντά, κυρίω το συναντώ σε μεγαλύτερου ανθρώπου και επιστήμονε και σημαντικού ανθρώπου με σκέψη, οι οποίοι όμω έχουν βιώσει άλλε συνθήκε όπω τον εμφύλιο, τα ταραγμένα χρόνια μετά τον εμφύλιο, διότι πέρασε πολλά ταραγμένα χρόνια αυτή η χώρα, έτσι, μετά τη δικτατορία. Και οπότε μετά τη μεταπολίτευση σου λέει τι λε φίλε, την ελευθερία, αν είχαμε ελευθερία, απλά εμεί δεν διαχειριστήκαμε σωστά αυτή την ελευθερία που είχαμε. Και εκεί επάνω γίνεται μια μετακύληση ευθυνό στον καθένα μας, ότι μας δόθηκε πολλή ελευθερία και εμείς ως μορά χωρίς γνώση ε, δεν διαχειριστήκαμε αυτή την ελευθερία σωστά και γι' αυτό έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Ναι, αυτό που δεν μας δόθηκε ποτέ όμως είναι η πολιτική ελευθερία. Η ελευθερία δηλαδή να ορίζουμε εμείς το μέλλον αυτού του τόπου. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ. Mm. Και αυτό είναι ώρα, σιγά σιγά, μέσα από αυτή τη διαδικασία και τη ζήμωση που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, mm -hmm. που αυτοεπαιδευόμαστε, που μαθαίνουμε τι πραγματικά είναι η δημοκρατία και η ελευθερία, να αρχίσουμε να τη διεκδικούμε και να αποτελεί ολοένα και περισσότερο κομμάτι του δημόσιου διαλόγου. Και εδώ θα ήθελα να πω και ένα μήνυμα στη διανόηση, που πριν λίγο μίλησατε για τον κύριο Θεωδωράκη. Mm -hmm. Το οποίο, τέλο πάντων, θα ήθελα να πω το γενικότερο μήνυμα ότι η διανόηση θα πρέπει να είναι όχι όμω για τη χειραγώγηση του λαού. Την περαιτέρω και την ακόμα χειρότερη χειραγώγηση, mm. αλλά για τη χειραφέτηση. Αυτό είναι ο σκοπό. Αυτό είναι ο λόγο ύπαρξή τη. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα έτσι για, που ήδη μου είπατε, επειδή τα αναφέρατε. Δεν ξέρω, συνέχεια εδώ στην έκδοση, γιατί πού είναι η διανόηση. Η mm. όταν τη βρίσκουμε, τη, τη βρίσκουμε με λάθο τρόπο. Τουλάχιστον προσωπική εκτίμηση. Διότι δηλαδή όταν τη βρίσκω κάπου τη διανόηση, αυτό που λέτε ο Ροντάσο, τη βρίσκω με περίεργου εκτιμηση δηλαδη οταν ή ε, κάπου λετε ο τασος τη πάντω. σκοπου καπου λαθο μπροστά. Σε αυτό που είπες, όχι για τη χειραγώγηση, αλλά τη χειραφέτηση του λαού. Αυτό, που είναι, που αυτό είναι, είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν μετά το 1975 ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη δημοκρατική ανάθεση του ελληνικού λαού. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ήταν τα έντονα τα δημοκρατικά αισθήματα και την έννοια τη δημοκρατία, πόσο βαθιά την κατανοούσε ένα λαό που βίωσε τη Χούντα. Ο καραμάλι τότε, γι' αυτό του στύχησε το 58ο δαγιατό, πόσο η 58 δεν είχε πάρ ναι. λοιπόν, το 1975. Μετά το στίχησε και διαλύθηκε αυτό το Θα διαλυόταν αυτό το κόμμα εάν το Πασόκη να ακολουθούσε την πολιτική παράδοση των όπλων που ακολούθησε μετά. Λοιπόν, ο ελληνικό λαό συζητούσε βαθύτατα τα ζητήματα δημοκρατία τότε. Και σε πεδίο διανοούμενων, διανοούμενων αλλά και σε πεδίο απλού κόσμου. Ήθελε πραγματική δημοκρατία. Το δράμα ήταν ότι για να μπορέσει να ξεπεράσει και να γι' αυτό κιόλα αντιτάχθηκε στην ΕΟΚ. Δεν αντιτάχθηκε στην ΕΟΚ. Με τη λογική, την οικονομική, δηλαδή θα υποστώ πλήγματα στο εισόδημα και όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε λίγο πολύ. Αντιτάχθηκε για λόγου δημοκρατία ότι δεν ανέχομαι εγώ που έχω χύσει αίμα για αυτήν την χώρα να αποφασίζουν άλλοι για μένα. Αυτό έλεγε ο κόσμο και το, ε, το, το έπιανε και το αγκάλιαζε το έτοιμο αυτό. Το αποδέσμευσε από την ΕΟΚ. Όχι στην ΕΟΚ. εγώ και να το ίδιο συνδικάτο που ανέχεται το ίδιο, Το θέμα είναι το εξή. Ότι για να πιστεί ο κόσμο να αποδεχτεί την εγκατάλειψη τη δημοκρατία συνέβησαν πολλά. Πρώτον, ο εκμαυλισμό της κοινωνίας. Πάτε το, το επιδοματάκι να δούμε τώρα. Πάτε το επίδομα για, για τα θαυτικά και ξέχασε τη γη και την παραγωγή σου. Στου αγρότε, στι δεκαετίε του Και για του εκπαιδευτικού, καλόγοντα τα λαμαμάτια, πηγαίνει εσύ το φροντιστήριο, κονόμα από αυτήν την ιστορία και μην ασχολείσαι με το τι εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργείται και το πώ δημιουργείται αυτό το πράγμα στο δημόσιο υπάλληλο. Κάνει τη βρωμοδουλίτσα, την ψηλοαρπαχτή, καν ε, ρεμπέτα ε, ο δημόσιο τομέα και μην ασχολείται το τι κάνω εγώ σαν εξουσία, από ποιου εξαγοράζομαι και πώ πουλάω τη χώρα. Όλο αυτό το σύστημα έτσι, το οποίο οικοδομήθηκε βήμα το βήμα και αυτή είναι μεγάλη ιστορική συνεισφορά του Πασόκ ω κυβέρνηση οφείλουμε να το ομολογήσουμε σε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ήτανε, συνέβαλε και η αριστερά. η αριστερά, η αριστερά που βγήκε από τη, από το, από τη Χούντα με τις δυο κυρίω εκφράσεις της τότε και που ήταν η κομμουνιστική αριστερά αλλά με τις δυο κυρίες εκφράσεις τη, είχε ξεχάσει τα ιαμικά κατα... τα, τα προτάγματα που έλεγαν συνταχτική εθνοσυνέλευση, νέο συνταγμά να αποφασίσει ελεύθερα ο λαός. Αυτό ήταν το αίτημα του 1944. Και πανέρχεται. Λοιπόν, πάντα. Μα ήταν πάντα. Ήτανε με... Σου λέω στην ιστορία μας, το λέω και δεν με πιστεύει ο κόσμος και μετά ψάχνουν οι ιδιαίτερα νεότεροι που δεν ξέρουν η ιστορία και το ψάχνουν α πούμε για να το βιβιβιώσουν. Έχουμε τις περισσότερε συντακτικές εθνοσυνελεύσεις στην ιστορία μας σαν έθνος. Τις περισσότερε από οποιοδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη. Έτσι, Γιατί ο λαός πάσχιζε και δεν το κατώθωνε και ξανά μάνα στις Λοιπόν, τι γίνονταν και πώς το αντιληφθήκε το η, η, η μεταπολιτευτική αριστερά ως εργαλειακό αντικείμενο τη δημοκρατία. Μου δίνει τη ελευθερία για να είμαι στο κοινοβούλιο και να παίρνω κρατική επιχορήγηση. Μια χαρά είμαστε. Ξέχασε ότι η δημοκρατία είναι η κυριαρχία του λαού. Αποφασίζει ο λαό. Αυτό το πράγμα που το υπερασπίστηκε με το αίμα τη. Σε άλλε ιστορικέ εκπομπέ, το ξέχασε. Γι' αυτό και σήμερα τι έχουμε. Έχουμε τα κόμματα τη αστερά να διαμαρτίζουν για τη διαδικασία δημοκρατικών ελευθερίων όταν τα αφορούν άμεσα. Δεν εμφανίζουν τακτικά στι τηλεοράσει του ΚΚΕ εμφανίζεται το ΚΚΕ και διαμαρτύρεται γιατί δεν εμφανίζεται το τακτικά του στο ΚΚΕ Δεν διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει δημοκρατική πληροφόρηση με κανένα τρόπο, είτε στην ιδιωτική είτε στην κατοική τηλεόραση. Το ίδιο γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, με, με, με το, όλο το Εργαλειακή αντίληψη. Με συμφέρει, με ωφελεί. Έχει καλός. Δεν με συμφέρει. Γι' αυτό κιόλα το ζήτημα της δημοκρατίας το θέτουν μόνο όταν καταργούνται εκείνες οι ελευθερίες που αφορούν άμεσα τον μηχανισμό. Όχι όταν δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία, το λαό. Εναι, ακριβώς. Τάσο, θέλω πριν κλείσουμε να μας πεις, διότι πέντε θα είναι οι τυχεροί που θα πάρουν το βιβλίο σου, αλλά επειδή στην αρχή είπα ότι αυτό το βιβλίο το δημιούργησες μόνος σου, ε, δεν εννοώ ότι το έγραψει μόνο αυτόνοητο. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το διακινήθηκε και μόνο. Ναι. Έτσι. Ε. Δηλαδή, εγώ λοιπόν, ακούω για αυτό το βιβλίο, μαθαίνω, πώ μπορώ να το προμηθευτώ, να το αγοράσω αυτό το βιβλίο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι από τι εκδόσει ο σελότο ε. όποιο θέλει μπορεί να το βρει και στο site ε, το online των online βιολπωλείων των εκδόσεων ω και από εκεί και πέρα υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα του συγγραφέα, το δικό μου, το οποίο είναι το syntaγmok.papakishop.gr. Από που μπορεί να το παραγγέλνουν. Ηλεκτρονικά δηλαδή. Ελεκτρονικά. Αν είμαι ένας μεγαλύτερος που δεν έχω σχέση με την ηλεκτρονικά θα βάλω κάποιον μικρότερο γνωστό μου να μπει ηλεκτρονικά. να Συγχώς <στο παραγγείλει>. αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζί είναι αυτά. <χ> όχι, <χ> όχι, καλά είναι. Απλά θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση που δεν πήγε σε παραδοσιακό τρόπο. Λίγοι συγγραφείς αναλαμβάνουν όλο αυτό. Δηλαδή να γράψουν εδώ βιβλίο που είναι μια δουλειά έτσι, ερευνά σου. Ε, θέλω να πω ότι επένδυσες αρκετό χρόνο, δεν είναι, τα τελευταία τρία χρόνια πόσο έτσι τρία χρόνια τρία χρόνια λοιπόν της σου ε, να γράψει αυτό το βιβλίο και στη συνέχεια προχώρησες και σε έναν άλλο τρόπο παραχώρησης ε, μάλλον ε... κυρίαρχο διαγωνισμάτων <laughs> <laughs> όχι ίσα ίσα το δικηγείς, <laughs> γιατί το ναι. διακίνηση γιατί Ελέγχει όλο τελε... το... Ναι, το αποτέλεσμα τη βιβλία σου. Λοιπόν, το συμβόλιο τη υποταγή του Τάσου Συριανού, λοιπόν, ακούσατε, είναι στι εκδόσει ω ελότο, οπότε αυτό είναι πολύ εύκολο στο να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα και να το βρείτε και να το παραγγείλετε, λοιπόν. το βιβλίο. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από έναν νέον άνθρωπο που θέλω να σε ρωτήσω πώ με, με τα ευρωπαϊκά σου, τα πτυχία σου. Ε, ε, ε, όχι, ήδη... όχι έμεινε στην Ελλάδα, αλλά παραμένει στην οίκονο. Έχεις κάνει εφ Αθήνα. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να φύγει, αλλά η Μήκος θα μείνει. <laughs> το, το, το ερώτημα είναι πώς με τις ευρωπαϊκές σπουδές που κάναμε τότε ακόμα στις διαλέξεις, ερώτημα οδεύουμε σε μια σπονδιακή Ευρώπη, πώς παρόλα αυτά ναι. μπορούμε ακόμα να διατυπώνουμε τέτοιες ιδέες που είναι κατά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράδοσης κυριαρχίας. Ναι. Αυτό είναι το θετικό από την λοιπόν, ότι διατηρήσαμε την, ναι. <laughs> την κρίση μας σωστά. Ναι. Σε σχέση με κάποιου άλλου που βλέπουμε τα ευρωπαϊκά του ή τα αμερικάνικα πτυχία του και βλέπουμε πώ θα χρησιμοποιούνται ενό <laughs> πούμε. Εκείνη και να ξανά κάτι. Αυτό το πράγμα για να επιβληθεί η λογική δηλαδή της απόλυτη του απόλυτου μόνο μονοδρόμου και του δόγματος επιβάλλεται σε συνθήκε πνευματικού ακροτηριασμού. Τα σημερινά πανεπιστήμια ειδικά στι κοινωνικέ που είτε είναι οικονομικά, είτε πολιτική, είτε νομική σκέψη οτιδήποτε, βασίζοντα στον ακροτηριασμό, σε μαθαίνουν να μην μαθαίνει να μην ψάχνεις λέω το, εγώ το λέω και το ξαναλέω το είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί, με, με, γιατί πραγματικά μου προκάλεσε σοκ όταν είδα διδακτορικό στο LSE που έτει στο London School of Economics για, να, για όσους δεν το ξέρουν λοιπόν που θεωρητικά είναι μια από τι καλύτερε αν όχι καλύτερη οικονομική σχολή στον κόσμο mm -hmm. θεωρητικά λέω και σε αυτού που δεν ξέρουν τι συμβαίνει πραγματικά για τις οικονομικέ σπουδές σήμερα και μόνο το διδάσκει ο κ. Παπαντονίου και ο κ. Αλλαγουσκούφς καταλαβαίνετε επίπεδο σπουδών αυτό το λέω έτσι είναι το κερασάκι στην τούρτα λοιπόν, σαν το Χαβαντ ο άλλος διδάσκει ο άλλο ο Γκάπ λοιπόν απέριψαν διδακτορικό το οποίο έτυχε να το βρω και το διάβασα και μου κάνει φοβερή γιατί είπα εξαιρετική δουλειά αυτού του παιδιού γιατί είχε εξαιρετικά μεγάλη αναφορά σε πρωτογενεί Πηγέ και σε κλασικού συγγραφεί. Αυτό ήταν το αιτιολογικό τη απόλυψη του διεκτορικού. Μάλιστα. Δηλαδή, του παίρνει αυτό, το, του χτυπεί το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή, είναι απίστευτο, επειδή είχε κάνει πρωτογενή έρευνα Μάλιστα. ο άνθρωπο σε πηγέ ιστορικέ κτλ. Γιατί έχει μια ιστορική καταγραφή. Δεν ήταν ένα μαθηματικό μοντέλο όπω είναι σήμερα. Έκανε ε, μια ιστορική καταγραφή του φαινομένου που ανέλυε, του ζητώ του πληθωρισμού συγκεκριμένα, με Μια ιστορική καταγραφή με αναλύσει στι πρωτογενεί πηγές και όλα αυτά τα πράγματα, δεν του γούσταρε. Ήθελε ένα μαθηματικό μοντελάκι, εφαρμοσμένο ε, με, με αξιωματικέ παραδοχέ που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, και να βγάλει έτσι, ένα, ε, ένα printout ενό υπολογιστή που θα δουλεύει από το πρώτο βράδυ με αλγόριθμου ποικίλου κτλ. Να του φτιάξει ένα βιβλίο χοντρό, να λέει, πού πού ε. αυτό, πάει το και γίνει καθηγητή οικονομικών. Και επειδή ο άνθρωπο έκανε την άλλη δουλειά, αυτή η δουλειά που προβλέπεται κανονικά από τις, mm. από τις σπουδές, να κάνεις δουλειά σε πρωτογενή υλικό mm. και mm. να ψάξεις το ιστορικό φαινόμενο στο Φραστητική βάθος του έρευνα, και λοιπόν. το πώς εξελίσσεται και όλα αυτά Φραστητική. και το τι έχουν συνεισφέρει θεωρητικοί για τα ζητήματα αυτά, του πετάξανε έξω το, το δακτωρικό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σας προτείνουμε ένα άλλο βιβλίο από ένα νέο επιστήμονα εδώ δικό μα, τον ευχαριστούμε μάλιστα που ήταν σήμερα εδώ μαζί μα και για την προσφορά του ότι μα έδωσε πέντε βιβλία για πέντε τυχερού. Στο 54344, επάμ και ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά σα, 54344, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, πέντε βιβλία, το συμβόλαιο τη ποταγή, μια πρόταση για νέο σύνταγμα από ένα νέο επιστήμονα και είπαμε ότι σε αυτού πρέπει να έχουμε τα μάτια μα και τα αυτιά μα ανοιχτά. Έτσι, Εγώ δηλαδή... θα έλεγα απλά ότι. Ο... Τη... επειδή το υπέστην το διάβασα δηλαδή ναι. ε... το βιβλίο έχει ένα σημαντικό προτέρημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να να το βρει σε αυτά τα βιβλία που γράφονται με τέτοια θέματα, που είναι δύσκολα θέματα, ναι. γιατί δεν είναι εξοικειωμένο ο κόσμο μαζί του. Είναι εξαιρετικά απλό στην ανάγνωση. Δηλαδή μπορεί να το διαβάσει με μεγάλη ευχαρίστηση, διαφωνεί, συμφωνεί δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια προσέγγιση που μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβει πράγματα που τέλο δεν είναι εξοικειωμένο ο κόσμο mm -hmm. να τα κατανοεί. Του λες, ας πούμε, ορισμένοι, ας πούμε, να ακούσουν το σύνταγμα το, τώρα ότι θέλουν με την κατάληξη του συντάγματος στο όνομα της Δημοκρατίας. Ναι, σε τι είναι αυτό, τι, τι πάνω αυτά. Καταλείται το συντάγμα, αφού θα τον καταπατήσει άλλοι. Ναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα, που δεν μπορείτε να καταλάβει. Ότι αυτό το συντάγμα του έχει δίνει το δικαίωμα να το καταπατούν. Mm. Έτσι φτιάχτηκε αυτό το συντάγμα, το 1975. Και, Και να θυμίσω, έχει ενδιαφέρον ότι όταν το λέγε αυτό ο Καραμαλής, ότι εμεί θέλουμε με το Σύνταγμα αυτό μια ενισχυμένη εκτελεστική εξουσία, ένα της νομοθετικής, δηλαδή τη λαϊκής αντιποσοπίας της λαϊκής, λαϊκής Συνέλευση όπως έλεγε το, το, ο Καραμαλής, το, το, το λέγε ναι. το θέλουμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία με τις λαϊκές συνελεύσεις με, με ένα δύσκολα προβλήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και το απαντούσε ο Μαγκάκης τότε και το λέγε μα ακριβώ αυτή τη βάση δημιουργείται μια, μια εξουσία η οποία θα εξαγοράζεται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα του το έλεγε τότε και λέει γι' αυτό θέλουμε μεγαλύτερη δημοκρατία όλο περισσότερο λαό μέσα σε αποφάσεις γιατί ο λαός εξαγοράζεται πολύ πιο δύσκολα Σωστά. Έτσι. αυτό το έλεγε τότε ναι. μέσα σε, δηλαδή, άμα το, το, το... Ναι. λοιπόν το πως το ζήσαμε και το πως έγινε βεβαίως δεν χρειάζεται να το ζητήσουμε. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρη Καζάκη, γιατί εδώ πρέπει να κλείσουμε, ότι ο Δημήτρη Καζάκη σήμερα το απόγευμα είναι στην Πετρούπολη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολη, Εθνική Αντιστάσεω 61. Στι 18.00 το απόγευμα ε, έχει ομιλία εκεί. Οπότε όποιο θέλει μπορεί λοιπόν, να τον παρακολουθήσει από κοντά και να συνομιλήσει, να θέσει τι απορίε του. <coughs> λοιπόν, ε, τα όσου είβαινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε εδώ, μα Δημήτρη. Mm -hmm. Αύριο το μεσημέρι η ώρα Κλασικά. Κλασικά Η εκπομπή ΑΕ θα είναι μαζί σας Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον ArtFM στους 90,6 Μεχρι τότε να είστε καλά καλή δύναμη